Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη, και σήμερα, όπω κάθε τρίτη τη νύχτα, λίγο μετά τι 10, έτσι και σήμερα, ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είναι εδώ. Εκπέμπουμε εκεί κάτω στη γη τι συχνότητέ μα που αναμεταδίδονται μέσα από το ίντερνετ Ρέντιο Αλμπίντο 14. Είμαστε εδώ μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και με το ημιεξογήινο ρομποτικό μα πλήρωμα από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Την ε, πρωτοχρονιά, αλλά και τα Χριστούγεννα που διανύουμε, έρχεται λοιπόν ο καινούριο χρόνο, το 2023, το οποίο υποδεχόμαστε με προσμονή, με ελπίδα για τα καλύτερα. Ξέρω ότι περνάμε μερικού από του χειρότερου καιρού όλων των εποχών στην εμπειρία μα, αλλά αυτή είναι η ευκαιρία για να αποδείξουμε ότι εμεί είμαστε οι καλύτεροι και σίγουρα. Εμείς από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό και εσείς κάτω εκεί από τη γη οι συνταξιδιώτες μας είμαστε μερικοί από τους καλύτερους. Και αυτό θέλουμε να δείξουμε σήμερα στην εορταστική εκπομπή για την Πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα που διανύουμε του 2023 την Πρωτοχρονιά από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Ε, ήδη νωρίτερα τι προηγούμενε ημέρες είχαμε κατέβει με το μυστικό διαστημικό σταθμό μαζί με τη συγκυβενήτριά μου ευθεία πάνω από την Βιθλεμ, και η συγκυβενήτρια έχει την φαϊνή ιδέα να ανάψει όλους τους προβολείς με αποτέλεσμα να μας περάσουν φυσικά για το άστρο της Βιθλεέμ που επανήλθε. Άλλωστε και τι να ήταν αυτό το άστρο της βιθλέμ. ίσως να ήταν κάποιο ε, μυστικός διαστημικός σταθμός από το Βασίλειο των Ουρανών που καταδείκνει εκεί το μεγάλο γεγονό που συνέβαινε. Αυτό που είδαν οι τρεις μάγοι με τα δώρα. Από τότε βέβαια οι μάγοι γίνανε περισσότεροι... και μερικές από αυτούς είναι πολύ κακοί... και είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να μεταλλάξουν τον κόσμο μας... με την κακή μαγεία τους σε κάτι το οποίο κανένας μας δεν θέλει. Δεν θα τα καταφέρουν. Αυτό σήμερα θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους. Να μην τα καταφέρουν για το 2023... Εμείς σε κάθε περίπτωση ε, έχουμε σαν αντίσταση το, την ελπίδα μας, την δική μας χαρά, την ένωσή μας, την αγάπη μας και τα ιδιαίτερα πάντα ενδιαφέροντά μας, με τα οποία ε, εύχομαι να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε ένθερμα το 2023. Ο μυστικός διαστημικός σταθμό είναι εδώ λοιπόν σε μια εορταστική πρωτοχρονιάτικη εκπομπή για όλους εσά τους συνταξιδιώτες μας. Θα παίξουμε πολύ μουσική, θα μιλήσουμε για πολλά ε, ενδιαφέροντα και όμορφα πράγματα και είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον καινούριο χρόνο με όλες μας τις ελπίδες και πάντοτε αντάστρα περάσπερα. God rest ye merry, gentlemen, and let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy, oh, tidings of comfort and joy. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, Gentlemen, let nothing you dismay Remember Christ our Savior Was born on Christmas Day To save us all from Satan's power When we were gone astray Oh, tidings of comfort and joy oh, Comfort and joy Oh, tidings of comfort and joy In Bethlehem in Israel This blessed faith was born and laid within a manger Upon this blessed morn The witches. Must Boom. Um. Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Είμαστε εδώ με τη συγκυβερνήτριά μου και με όλου εσά, του συνταξιδιώτε μα, για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που έρχεται. Και οι συχνότητέ μα που διαπερνούν το πέπλο των σκοτεινών δυνάμεων κατοχή τη γη, το οποίο καλύπτει όλη τη γη. Διαπερνούν οι συχνότητέ μα το πέπλο αυτό και έρχονται προ εσά, σε μια εορταστική. Εκπομπή του μυστικού διαστημικού σταθμού καθώς οι συχνότητές μας αναμεταδίδονται από το ίντερνετ ρέντιο Αλμπίντο 14. Είμαστε εδώ live από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Ακόμη μία νέα χρονιά έρχεται. Παρόλο που φοβόμαστε τόσο πολύ για το μέλλον μας, όλοι φοβούνται για το μέλλον. Το μέλλον συνεχίζει να έρχεται ακάθεκτο συνεχώς. Tomorrow never comes. Κανείς δεν μπορεί να το εμποδίσει. Όλο έρχεται και όλο δεν έρχεται. Αλλά... Σύντομα διαπιστώνουμε ότι ήρθε. Και, παρό here, ε? και παρόλο που συνεχώς το παρελθόν απογοητεύει και απελπίζει σχεδόν όλες τις προσδοκίε μας... Συνεχώς το μέλλον δίνει ένα νέο χωρόχρονο για τις ελπίδες μας. Και κάθε νέα χρονιά μας δίνει το κουράγιο και την υπέρβαση... Αλλά και την αισιοδοξία και τη δύναμη που απαιτείται για να κάνουμε ευχές. Να ευχόμαστε για το καλύτερο. Και είναι απόλυτα φυσικό να ελπίζουμε αισιόδοξα και να ευχόμαστε φωτεινά για το καλύτερο μέσα στο σκοτάδι του χειρότερου. Το σωτήριο νέτος 2023 έρχεται σαν ένα νέο απόμακρο φω μέσα στο σκοτάδι που άφησαν πίσω τους εδώ οι περασμένες χρονιές. Άλλωστε, ταξιδιώτε μου, στις 21 Δεκεμβρίου κάθε χρονιά, όπως ξέρετε, νυχτώνει η μεγαλύτερη νύχτα του κόσμου. Και άρα εμφανίζεται η πιο σκοτεινή στιγμή του χρόνου, ήδη την έχουμε αφήσει πίσω μας μερικές μέρες, μέσα στην καρδιά του χειμώνα, αλλά ταυτόχρονα φέρνει και την ελπίδα του νέου φωτός και τις νέες τελικά επερχόμενης άνοιξης. Άνοιξη σας θυμίζω σημαίνει άνοιγμα. Διότι ακριβώς από εκείνη τη σκοτεινή στιγμή, τη σκοτεινότατη στιγμή και μετά, η νύχτα αρχίζει σταδιακά να μικραίνει το εκρεμές του σκότους έχει φτάσει στην απότατη άκρη του και αρχίζει ξαφνικά να αντιστρέφει την πορεία του. Ε, γι' αυτό και όλα τα πράγματα χαρακτηρίζονται από αυτόν τον εκρεμή μηχανισμό με την περιοδία των περιόδων τους που εναλλάσσονται. Για όλα τα πράγματα δηλαδή υπάρχει ένα τέτοιο εκρεμές το ίδιο και το εκρεμές των εκρεμών αυτό του χρόνου. Έτσι με μετά την οριακή εκείνη στιγμή που το εκρεμές έχει φτάσει στο αποτάτο σκοτεινό άκρο του, μετά από εκείνη την οριακή στιγμή του θριάμβου, του σκότους ας πούμε, η σκοτεινή νύχτα αρχίζει βήμα-βήμα να υποχωρεί, να νικέται από τη φωτεινή ημέρα. Το σκότος αρχίζει πια ολοένα να χάνει στιγμή προς στιγμή τις μάχες του στον πόλεμο με το φως, μέχρι τον τελικό θρίαμβο της άνοιξη που θα κατατροπώσει ολοκληρωτικά τον παγωμένο χειμώνα. Σε εκείνη λοιπόν την πιο σκοτεινή νύχτα που διανύουμε γιορτάζει η Αντίσταση. Είναι σε εκείνη την πιο σκοτεινή νύχτα του κόσμου και του χρόνου, σε εκείνη τη μικρή περίοδο, του κότους, που πρέπει να ενθαρρυνθούμε για το επόμενο βήμα. Να πολεμήσουμε για το φως που έρχεται και τίποτε δεν μπορεί να το εμποδίσει. Κάποιοι ίσως νιώθουν ότι αυτός ο χρόνος για τον ερχομό του νικητήριου μεγάλου φωτός περνάει βασανιστικά αργά και με πολλές δυσκολίες. Ναι, φυσικά, ο χρόνος είναι σχετικός και ανάλογος του πώς τον αντιλαμβάνεσαι. Ένα αγαπημένο μου ποίημα σε ένα στίχο του λέει «Η νύχτα είναι μεγάλη για εκείνον που δεν μπορεί να κοιμηθεί. Στον κουρασμένο το μήλι φαίνεται μακρύ και οι εραστέ δεν χορταίνουν το φιλί». Ο Μυστικός Διαστημικός σταθμό είναι εδώ. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης. Μας ακούει κανείς εκεί έξω. The Jingle bells coming closer. Santa Claus right on his way. <laughs> Σταθμός, σε ένα πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα όπω το αναμεταδίδουμε μέσα από το ίντερνετ ραντεβού Αλμπίτο 14 για όλου εσά του συνταξιδιώτε μα και για όλου εμά. Είμαι ο Παντελή Γιανυλάκη Λάει σήμερα τη νύχτα, όπω κάθε τρίτη τη νύχτα λίγο μετά τι 10, ο μυστικό διαστημικό σταθμό είναι εδώ. Και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε με όλε μα τι δυνάμει το 2023. Και να θυμόμαστε πάντα ότι η προσωπική μας στάση απέναντι στα πράγματα είναι αυτή που μετράει. Οτιδήποτε κάνουμε, ακόμα και στην πιο ασήμαντη καθημερινότητά μας, είναι απίστευτα σημαντικό ακόμα και η παραμικρότερη κίνησή μας. Γιατί μέσα από τις πιο απίστευτες και μακριές αλυσιδωτές αντιδράσεις, επηρεάζει μια τεράστια σειρά γεγονότων, αλλάζοντα τη μορφή όλου του σύμπαντος. Δεν είναι ο κάθε άνθρωπος ένα μικρό αμεληταίο ασήμαντο γεγονός. Όλοι, ο καθένας μας ιδιαίτερα ξεχωριστά και προσωπικά έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο τον οποίον πρέπει να συνειδητοποιήσετε και να τον ε, ακολουθήσετε και να τον εφαρμόσετε τουλάχιστον στην καινούργια χρονιά, στο 2023. Ποτέ δεν είναι αργά. Καλλιόργα, παρά ποτέ. Ο καθένας έχει το δικό του ρόλο και οτιδήποτε κάνει στην προσωπική του ζωή, στην προσωπική του καθημερινότητα, στον προσωπικό του χρόνο, στο προσωπικό του περιβάλλον, μετράει πάρα πολύ, ξεφεύγει από τα στενά όρια του εαυτού σας και του προσωπικού σας περιβάλλοντος και επηρεάζει με αλυσιδωτές αντιδράσεις όλο τον κόσμο. Συνειδητοποιήστε το αυτό και κρατήστε μια καλή, αισιόδοξη, δυνατή στεναρή στάση αντίστασης απέναντι στο χειρότερο για να είστε οι καλύτεροι η προσωπική μας στάση η αντίσταση μας το πνεύμα μας η σκέψη μας, η ελπίδα μας η φωτεινή προσδοκία μας η φωτεινότητά μας είναι αυτά που μετράνε αληθινά καθώς όλα τα αλαχάνονται και φεύγουν είναι τα πάντα εφήμερα και το μόνο που μένει πίσω είσαι εσύ και ποιο είσαι τι απέδειξε ότι είσαι όταν συνέβαιναν τα χειρότερα. Ήσουν ο καλύτερο ή ο χειρότερο. Καθώ όλα τ' άλλίζονται και έρχονται και φεύγουν και ξανάρχονται, εμεί είμαστε πάντα εμεί και μετράει η προσωπική μας τάση απέναντι στα πράγματα. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να σας μεταδώσω αυτή τη στιγμή από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Και επίσης, είναι σημαντικέ οι ευχές μας. Εύχομαι λοιπόν... Να υποδεχθούμε με χαρά, με υγεία, με δύναμη, με σταθερότητα και ακαιρεότητα και αισιοδοξία και φως το 2023. Και να είναι μια φωτεινή χρονιά για όλους μας, μια χρονιά ελπίδας, αναγέννησης, δύναμης και μια χρονιά στην οποία να πραγματοποιηθούν όλες οι ευχές όλων των καλών ανθρώπων. Ο μυστικός διαστημικός σταθμό είναι εδώ. Μα ακούει κανεί εκεί έξω. Two three Nothing is wrong here, so I'm climbing up the walls. trying to kill the silence, we're gonna blast an alcohol. I've been laughing, I've been crying. Oh And I'm willing, hallelujah, hallelujah, hallelujah Praise the Lord, bless the ammunition too They say Jesus is coming, he must be walking, he show sure ain't running, who can blame? Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και με το ημιεξογήινο ρομποτικό μα πλήρωμα, εδώ από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, διεξάγουμε προ εσά μια εκπομπή εορταστική για τα Χριστούγεννα που διανύουμε και την πρωτοχρονιά που έρχεται του 2023. Μια εορταστική εκπομπή του Μυστικού Διαστημικού Σταθμού με πολλά μηνύματα και πολλή μουσική. Εκπέμπουμε φυσικά, όπω πάντα. Εκεί κάτω τις συχνότητές μας που αναμεταδίδονται από το Ιντερνετ Ρέντιο Αλμπίντο 14. Σήμερα, live, ο μυστικός διαστημικός σταθμός. Καθώς περνάει ο χρόνος, βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο δυστυχώς ιευτικώς στο μυστικό πόλεμο, ο οποίος καλά κρατεί. Είναι η πρώτη φορά που έχει εκδηλωθεί τόσο μα τόσο πολύ έντονα στην επιφάνεια ο μυστικός πόλεμος που είναι α, στο βάθος, που είναι παρασκηνιακός, που είναι μυστικός, που έχει εκδηλωθεί στην επιφάνεια και έχει γίνει φανερός σε όλους. Κανείς βέβαια, ή σχεδόν κανείς, δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Και είμαστε αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά τόσο, μα τόσο εκδηλωμένα στο Μυστικό Πόλεμο, στην πρόσφατη ιστορία. Και οι εποχές είναι πάρα πολύ κρίσιμε, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ο καθένας πρέπει να έχει μια κέρια στάση απέναντι σε αυτό που συμβαίνει στο Μυστικό Πόλεμο. Ο καθένας πρέπει να ενημερωθεί. Περιτήνως πρόκειται ακριβώς αυτό που συμβαίνει γύρω σας, αλλά και μέσα σας. Ο καθένας πρέπει να προσθέσει το λιθαράκι του στην αντίσταση, στην υπεράσπιση του φωτός εναντίον του σκότους. Αυτό έχω κάνει και εγώ, αυτό ξέρω να κάνω ως συγγραφέα και έχω γράψει το βιβλίο «Ο Μυστικός Πόλεμος». Ε, τις μέρες αυτές κυκλοφόρησε και έχω γράψει και κυκλοφόρησε το νούμερο 2 το βιβλίο 2 του Μυστικού Πολέμου, η συνέχεια του πρώτου βιβλίου για το Μυστικό Πόλεμο, που πηγαίνει ακόμη βαθύτερα και είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον για αυτούς που ενδιαφέρονται επιτέλους να ενημερωθούν τι ακριβώς συμβαίνει στον κόσμο και γιατί. Ο Μυστικός Πόλεμος που μένεται παντού, γύρω σου και μέσα σου, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί ακόμη περισσότερο το 2023 και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και προετοιμασμένοι. Η παρουσίασή του επίσης, τολμηρά και περιστατωμένα, συνεχίζεται επίσης με ένα δεύτερο βιβλίο για το μυστικό πόλεμο. Αυτό το δεύτερο βιβλίο μου για το μυστικό πόλεμο αποτελεί τη φυσική συνέχεια του πρώτου βιβλίου, δηλαδή πρόκειται για το ίδιο έργο, το οποίο πλέον έγινε δίτομο. Σε αυτό το δεύτερο βιβλίο μου για το μυστικό πόλεμο η πρόθεσή μου είναι να αποκαλύπτεται πλέον ακόμη περισσότερο η αόρατη σύγκρουση των δυνάμεων που κινούν την ιστορία του κόσμου και να κατατεθούν όσο περισσότερα γίνεται φυσικά από τα θέματα και τα ζητήματα και τα μυστικά που σχετίζονται άμεσα με αυτή τη σύγκρουση. Η τολμηρή και επικίνδυνη προφανώς πρόθεσή μου είναι τα δύο αυτά βιβλία μου να φανερώνουν με τον παράξενο λόγιο τρόπο τους αληθινά και λεπτομερό τι συμβαίνει στο αόρατο παρασκήνιο του κόσμου μας. Πώς, τι, ποιοι και γιατί. Και χαρακτήρισα την πρόθεσή μου αυτήν επικίνδυνη, διότι όντως είναι επικίνδυνη για μένα η συγγραφή και η έκδοση αυτών των δύο βιβλίων μέχρι στιγμής, σε πολλά επίπεδα, αλλά και κατά κάποιο τρόπο είναι αρκετά επικίνδυνη και για σένα που θα τα διαβάσει ή που ήδη τα διαβάζεις. Έχουν ήδη... Αποσταλεί πάρα πολλά βιβλία προς τους άγνωστους παραλήπτες τους από το αόρατο κολέγιο κρυφά στο σπίτι τους και ήδη τα διαβάζουν. Λοιπόν, <κυρίζει> αν η πρόθεση και η κίνησή μου αυτή για την οποία έχω πάρει τόσο πολλά ρίσκα αποδειχτεί έστω και λίγο επιτυχημένη ως προς τους αναγνώστες των δύο αυτών μοναδικών μάλλον βιβλίων θέλω να προκαλέσει την αφύπνισή τους να τους αλλάξει πολύ ή και εντελώ την αντίληψή τους για τον κόσμο και να διευρύνει τη συνείδησή μας όσο γίνεται ή όσο τους αναλογεί και φυσικά τις γνώσεις τους και κατά επέκταση να τους αλλάξει να συντονίσει τις θέσεις τους και τις απόψεις τους στην οπτική τους γωνία θέασης αυτών των γνώσεων υπέρ της φωτεινής θετικής παράταξης του μυστικό πόλεμο και αλλά και γενικά αυτών των καταστάσεων και το τι συμβαίνει στον κόσμο και αυτά όπως και να το κάνουμε συνταξιδιώτες μου είναι επικίνδυνα πράγματα Πάντοτε ήταν, αλλά ιδιαίτερα στην εποχή μας είναι ακόμη πιο επικίνδυνα... διότι σε εμπλέκουν μέσα στη συνειδητή κατάσταση αυτού που συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο... αλλά και εκεί μέσα σου. Ε, όταν συμμετέχουμε με οποιονδήποτε τρόπο σε έναν αγώνα για γνώση, αφύπνιση... ή σε έναν άλλο κόσμο αντίληψης και για αντίσταση και ελευθερία με νέα αυξημένη παρατηρητικότητα, όπως την προσφέρουν αυτοί οι δύο τόμοι, ελπίζω, ε, παίρνουμε επιτέλους με ασφάλεια και με συνοχή μια θέση. Αυτό είναι το ζητούμενο, πάρουμε μια συγκεκριμένη θέση. Σοβαρά και ηθικά και καλοπροαίρετα και με ελπίδες. Και έχουμε πλέον μια νέα ακεραιότητα. Μπαίνουμε μέσα σε αυτόν τον πόλεμο και έτσι αποκτούμε ξαφνικά νέους πολύ καλούς φίλους συναρπαστικούς και διαχρονικούς. Αποκτούμε νέους συμμάχους, συμπολεμιστές, ορατούς και αόρατους. Πολυεπίπεδα, επίπεδα, φίλοι μου, σε όλα τα επίπεδα. Δεχόμαστε βοήθεια και παρηγορία, κουράγιο, δύναμη, διαφωτισμό των καταστάσεων, ισόδους στην γνωσιολογία, ενδιαφέρουσες εμπειρίες βέβαια και νέες περιπέτειες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό για τον καθένα. Αλλά ταυτόχρονα θέλει προσοχή, ε, γιατί αποκτούμε και κάποιους πολύ σκοτεινούς και κακούς εχθρού, που και λόγω όλων αυτών που λέω με διάφορους τρόπους μας εντοπίζουν, διότι εφόσον έχουμε γνώση φαινόμαστε πλέον κατά κάποιο τρόπο. Πολυεπίπεδα επίση. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσουμε και εμπόδια. Δολιοφθορά, παράξενε επεισόδια, αποθαρρύνσεις, συγκοφαντίες, επιθέσεις, μάχες και πολλά άλλα. Όταν ατενίζουμε το αόρατο, το αόρατο μας βλέπει και αυτό για να παραφράσω τον... τη γνωστή φράση του Νίτσε. Ή και να υπονοήσω κάτι από το παλιό καλό «They live» του Τζον Κάρπεντερ. Να μην φοβάσαι όμως, είτε το ξέρεις είτε δεν το ξέρεις, ε, δεν είσαι μόνος σου, δεν είσαι μόνοι σου. Ο μυστικός πόλεμος υπάρχει έτσι κι αλλιώς. είτε το ξέρεις είτε όχι και συμμετέχεις ασυνείδητα ή μη συνειδητά στο μυστικό πόλεμο είτε το θέλεις είτε όχι. Ακόμη και αν δεν διαβάσεις ποτέ αυτά τα δύο ελπίζω όμορφα και αποκαλυπτικά βιβλία μου. Και ξέρεις έχεις υποστεί εξαιτίας του μυστικού πολέμου πολλά από τα κακά ή παράξενα πράγματα που σου έχουν συμβεί στη ζωή σου και που θα συνεχίσουν να συμβαίνουν έτσι κι αλλιώ. Επίσης ίσως έχεις βοηθηθεί χωρίς να το ξέρεις από πολλά καλά πράγματα που σε έχουν διασώσει από τα χειρότερα επειδή είσαι αυτός ή αυτή που είσαι. Γιατί λοιπόν να παραμένεις με στο ασυνείδητο και ανίδεο και αδιάφορο και υπνοτισμένο δειλό πλήθος που ήδη βρίσκεται εν αγνία του μέσα στις συνθήκες του μυστικού πολέμου έτσι κι αλλιώς είναι λοιπόν πιο άξιο πιο καλό κατά την άποψή μου πιο αξιοπρεπές, πιο όρημο πιο σοβαρό και πιο υπεύθυνο είναι το καλύτερο. Να είσαι συνειδητό γνώστη και πολεμιστή με τι όποιε μεγάλε ή μικρέ δυνάμει σου, που σε διαβεβαιώνω ότι δεν είναι αμελητέ ή ασήμαντε, εκεί που σου αναλογεί ω άνθρωπο, στον εαυτό σου, στην προσωπική στάση σου, στο πεδίο δράση σου και στο πεδίο επιρροή σου. Και εγώ βέβαια το ίδιο κάνω, αυτό που μου αναλογεί. Είμαι ένα συγγραφέα στο κάτω-κάτω, γράφω βιβλία, κείμενα, κάνω μιλίε. Α κάνει ο καθένα ό,τι του αναλογεί. του καλού ανθρώπου. Συμπαρατάξουμε με δυνάμει του φωτός. Εφόσον θα το κάνεις συνειδητά, αυτές οι δυνάμεις θα σου δείξουν το δρόμο. Θα σου τον δείξουν. Θα μείνεις προεκπλήξεως. Σε διαβεβαιώνω. Σου λέω την αλήθεια. Σε διαβεβαιώνω. Θα μείνεις προεκπλήξεως. Θα σου δείξουν το δρόμο. Γιατί, συνταξιδιώτες μου, ακούστε αυτό το μήνυμα από το μυστικό διαστημικό σταθμό και από μένα. Τώρα, όλα παίζονται σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση για τον κόσμο, για την ανθρωπότητα, για τον άνθρωπο, για σένα προσωπικά. Ήρθε η ώρα να πάρεις σοβαρά μια θέση, καλέ μου συνταξιδιώτη, και να κρατήσεις μια ενημερωμένη και αφυπνισμένη στάση, ακέραια. Έσω έτοιμος και να μην παραδίνεσαι ποτέ. Αν θέλεις να μάθεις τα πάντα για το μυστικό πόλεμο... Μπορεί να διαβάσει τα βιβλία μου αυτά για το Μυστικό Πόλεμο, το Ο Μυστικό Πόλεμο βιβλίο και το Μυστικό Πόλεμο βιβλίο 2, που μπορεί να βρει το καινούριο αν έχει διαβάσει το πρώτο. Οι περισσότεροι, νομίζω, από αυτού που ενδιαφέρονται για αυτά ήδη το έχουν διαβάσει. Μπορούν όμω να βρουν το δεύτερο βιβλίο, το οποίο το θεωρώ σημαντικό για το Μυστικό Πόλεμο. Μπορούν να το βρουν στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange. Αν βάλετε στο Google περιοδικό Strange... είναι το πρώτο αποτέλεσμα που θα σας βγάλει... το website του περιοδικού Strange. Η διεύθυνση είναι strangepavlaegnarz.com Το Egnarz είναι το Strange ανάποδα. strangepavlaegnarz.com Εκεί θα βρείτε ένα e-shop. Στο e-shop μέσα βιβλία... και στα βιβλία το Μυστικό Πόλεμο 1 και 2. Υπάρχει επίσης και πακέτο το 1 και 2 μαζί... Σε μια προσφορά με έκπτωση για του συνταξιδιώτε μα. Και θα σα αποσταλεί, εφόσον σα ενδιαφέρει, από το Αόρατο Κολέγιο κρυφά στο σπίτι σα, στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange, στο Acerop. Ε, μπορείτε λοιπόν από εκεί να αποκτήσετε τον Μυστικό Πόλεμο Βιβλίο 2. Ο Μυστικό Πόλεμος συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι να νικήσουν οι φωτεινέ δυνάμει. Η φωτεινή θετική παράταξη εναντίον της σκοτεινής αρνητικής παρατάξεως Πρέπει να πάρουμε μια θέση και να βοηθήσουμε τις δυνάμεις του φωτός Να κατανικήσουν το σκότος μέσα μας, έξω μας, γύρω μας, στον κόσμο και παντού Αυτό είναι που μετράει πάρα πολύ για όλους μας Αντισταθείτε λοιπόν Και εύχομαι το 2023 να είναι η χρονιά του θριάμβου του φωτός Μην παραδίνεστε And Sarincite. Well, every time I sing, I sing for the Lord. Glory, glory, glory, amen. The Holy Ghost keeps this cold heart warm. Glory, glory, glory, amen. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Worthless fuckers! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Worthless fuckers! Hallelujah! And everyone who lives, lives in fear of the Lord Glory! Glory! Glory! Amen! And anyone who don't ain't gonna live too long Glory! Glory! Glory! Amen! Hallelujah, hallelujah, hallelujah Worthless fuckers, hallelujah Hallelujah, hallelujah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 Myself in glory, and no tell the lies I will rise on the Lord. Glory, glory, glory, amen. Self glory. Δόξα λοιπόν στο βασίλειο των ουρανών στι ουράνιε δυνάμει του φωτό και ελπίζουμε στην κατατρόπωση του σκότου. Εμεί εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό. Ευχόμαστε τη γενναιότητα και την αρετή σε όλους όσους αντιμετωπίζουν υπέρμετρες δυσκολίες και βάσανα. Καμία δυσκολία, κανένα βάσανο δεν είναι πιο δυνατά από τη γενναιότητά μας και την αρετή μας. Δεν θα έπρεπε να είναι. Πρέπει να είμαστε αξιότεροι των περιστάσεων και των συνθηκών. Σοφότεροι, καλύτεροι. Και αυτό είναι η αληθινή αξιοπρέπεια. Εύχομαι κανείς να μην το ξεχνάει αυτό, ό,τι και αν του συμβαίνει. Θυμηθείτε, συμπαραταχθείτε με τις δυνάμεις του φωτός, κρατήστε το φως μέσα σας θετικά, φωτεινά, ισχυρά, γενναία, με αρετή και ελπίδα. Μια νέα ελπίδα έρχεται με τη νέα χρονιά. Πάντα έρχεται με οτιδήποτε νέο. Το ίδιο και τώρα. Καθώς το εκρεμές αντιστρέφει την πορεία του σιγά-σιγά μες στο βαθύτερο σκοτάδι και πηγαίνει προς την άλλη μεριά. Και το φως χαράζει από μακριά και εκστρατεύει προς την τελική νίκη. Εμείς είμαστε αυτή η νέα έλπιδα, Την έχουμε μέσα μας και έτσι μπορούμε να τη διακρίνουμε και έξω από μας Και να την προσελκύσουμε προς ενίσχυσή μας Αν έχουμε φως Αν είμαστε με την παράταξη του φωτός Είναι μέσα στο σκοτάδι που πρέπει να φωτίζουμε Τότε είναι που δικαιώνει το φως Τον εαυτό του Η κατάσταση Θα μου πείτε είναι η χειρότερη Είναι Αυτός που συμβαδίζει όμως με τα χειρότερα Είναι ο χειρότερο. Είσαι Συνταξιδιώτη μου, είσαι ο χειρότερο. Μπορεί να βρισκόμαστε στη χειρότερη θέση και εποχή, αλλά τότε είναι που πρέπει να αποδείξουμε στον εαυτό μα, στου άλλου γύρω μα, στους αγαπημένου μα, στο Θεό τον ίδιο, την ποιότητά μα. Και να μπορούμε να πούμε πως όταν τα πράγματα ήταν τα χειρότερα, εμεί ήμασταν οι καλύτεροι. Αυτή είναι η κρίση. Γι' αυτό τα λέμε κρίση αυτά τα πράγματα. Αυτό κρίνεται. Ο χρόνο περνάει, τα πράγματα είναι εφήμερα, τα πράγματα αλλάζουν κανένα κακό δεν μπορεί να αντισταθεί στη φυσιολογική αλλαγή προς το καλύτερο, θυμηθείτε αυτό που σας λέμε εγώ και συγκυβερνήτριά μου από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, κανένα κακό δεν μπορεί να αντισταθεί στην πολύ φυσιολογική αλλαγή προς το καλύτερο, τίποτε δεν είναι αυτό που φαίνεται, τίποτε δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι, αυτό το έχω μάθει καλά, καθώς ο χρόνος περνά και το αλλάζει συνέχεια, ο ίδιος ο χρόνος, άλλωστε, είναι το μεγαλύτερο από τα μυστήρια. Κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει με τον χρόνο ή με την αληθινή φύση του. Και τελικά, με την αληθινή φύση της πραγματικότητάς μας. Δηλαδή, την αληθινή φύση του εαυτού μας. Δηλαδή, την αληθινή φύση της ζωής μας. Κάτι πολύ μυστηριώδες συμβαίνει, πιστεψτε με. Είναι τόσα πολλά τα σενάρια, άλλωστε, για το χρόνο. Εγώ... Επειδή αγαπώ το παράξενο, είμαι ο Mr. Strange άλλωστε, μπορώ να σα αναφέρω το πιο παράξενο σενάριο για το τι συμβαίνει με το χρόνο. Τον 3ο αιώνα προ Χριστού, ο φιλόσοφο Εύδημο γράφει, διαβάζω εδώ, μου το έχει μπροστά στην οθόνη εδώ στο control. Πάλι μα, η συγκυβερνητριά μου, γράφει ο φιλόσοφο Εύδημο, Αν πιστέψουμε του Πιθαγόριου, τα ίδια πράγματα αναπαράγονται με κάθε ακρίβεια και με κάθε λεπτομέρεια ξανά και ξανά με χρόνο. Και εσεί θα ξαναβρεθείτε μαζί μου. Και θα σας επαναλάβω αυτή τη θεωρία και το χέρι μου θα ξαναπέξει με τούτο το ραβδί πάνω στο χώμα και ούτω καθεξής ξανά και ξανά. Το φθινόπωρο του 1883 ο Φρίντριχ Νίτσε γράφει το βλέπω εδώ στην οθόνη ευχαριστώ την κυβερνητρία διαβάζω αυτή η αργία αράχνη που γλιστρά στο φως του φεγγαριού... και αυτό το ίδιο το φως του φεγγαριού... ακόμα και εσύ και εγώ... που σιγοψιθυρίζουμε μπροστά στο κατόφλι του σπιτιού... που συζητούμε για πράγματα αιώνια... δεν έχουμε άραγε ήδη υπάρξει στο παρελθόν... μα δεν το θυμάσαι... και δεν θα ξανασυναντηθούμε... άλλη μια φορά... στο μεγάλο δρόμο... σε αυτόν τον τεράστιο τρεμάμενο δρόμο... και δεν θα ξανασυναντιόμαστε ξανά και ξανά αιώνια... αυτά σου έλεγα όλο και πιο χαμηλόφωνα, γιατί οι πιο βαθιές και οι πιο κρυφές μου σκέψεις μου προκαλούσαν δέος και τρόμο. Προσέξτε λοιπόν φίλοι μου, ακόμα και αν για το χρόνο ισχύει τελικά το πιο παράξενο από όλα τα σενάρια, που είναι αυτό που τώρα σας εξέθεσα, ότι ο χρόνος είναι κυκλικός και ότι επαναλαμβάνονται τα πάντα ατέρμονα, τα ίδια, ξανά και ξανά, θα βρεθείτε πάλι εδώ σε αυτή τη φάση με τον ίδιο εαυτό σας. Αν ό,τι Σκεφτείτε το, επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Αν επιστρέφουμε ατέρμονα στον εαυτό μα, τότε το παραμικρό που κάνουμε είναι πολύ σημαντικό. Διότι είναι αιώνιο. Ακόμα και σε αυτό το παράξενο σενάριο, προσέξτε. Μετράει πάρα πολύ το πώ ζει και το πώ είσαι με τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή. Κάνε λοιπόν το καλύτερο που μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει το απόλυτα καλό. Σίγουρο είναι αυτό. Κάνε το καλύτερο που μπορεί τουλάχιστον. Είναι μικρό, είναι λίγο. Έτσι λε εσύ. Κάνε το. Γίνεται το καλύτερο που μπορεί. Κάνε το καλύτερο που μπορεί. Διότι μπορεί να το ξαναζήσει. Ξανά και ξανά. Και αν δεν είναι τελικά στα αλήθεια έτσι, όπω λέει ο Έβδημο και ο Νίτσε και άλλοι για τον κυκλικό χρόνο, τότε ακόμη καλύτερα. Στην ουσία ισχύει το ίδιο σε όλα τα σενάρια. Είτε αν θα κρυθεί για το χρόνο σου στο τέλο του, είτε αν αυτό είναι ο μοναδικό χρόνο που υπάρχει, είτε αν ο χρόνο είναι μια παρέστηση του εαυτού, είτε αν είναι σχετικό, είτε αν δημιουργεί σύμπαντα, είτε αν είναι κυκλικό. Πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και στα χειρότερα να είμαστε οι καλύτεροι. Εκεί μετράει, άλλος δεν μετράει. Και έτσι είναι που επιβιώνει άλλωστε το καλό μέσα από τις κακουχίες και υπάρχει ακόμη. Και αυτό είναι η πάντα ανανεωμένη ελπίδα που κάνει την ελπίδα να μην πεθαίνει ποτέ, δηλαδή την καλή ποιότητα να μην χάνεται. Εσύ λοιπόν είσαι η νέα ελπίδα Για σένα, για τους αγαπημένους σου Και για τον κόσμο μας Μην σβήσεις Αυτά τα Χριστούγεννα, αυτή την πρωτοχρονιά Συνειδητοποίησε Εσύ είσαι το αληθινό φως μέσα στο σκοτάδι Χαίρε σωτήρ κόσμου Decorations are all by the fire Everybody's singing All the bells are Seen him in a long, long time mm -hmm. Yeah, I kinda missed him I just don't wanna kiss him now Kids gonna get down. And Christmas is a rocking time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go. We go. Down our block, little kids start to rock. Christmas is a rocking time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go, we go. Merry Christmas time, come and find happy and they're bright, your fire. I hope you have a good one. I hope mama gets the shopping done and it's a Christmas all over again. Oh baby it's good. Guitar, two Chuck songbook, Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Ο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είναι και πάλι εδώ μαζί σα για να εκπέμψουμε και έξω προ εσά, προ εδώ από το υπερπέραν, μια εορταστική εκπομπή για τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά που έρχεται του 2023, το οποίο αναμένουμε με φως και ελπίδα. Ο μυστικός διαστημικό σταθμό είναι εδώ και οι συχνότητές μας, καθώς φεύγουν από το σκάφο μας, διατριπούν το πέπλο με το οποίο έχει περιτυλήξει η σκοτεινή δύναμη που κατέχει τη γη για να μην έρχεται κανένα σήμα στη γη, αλλά και κανένα σήμα να μην φεύγει από τη γη. εκεί στο σιωπηλό πλανήτη καταφέρνει το σήμα μας, πάντοτε με τις ικανές μανούβρες της κυβερνήτριά μου εδώ δίπλα μου στο Control Panel μας, να διαπερνά το πέπλο αυτό και να έρχεται προς εσάς, προς τους άγνωστους παραλήπτες του το σήμα αυτό, προς τους συνταξιδιώτε μας και να νιώσουμε μαζί κάτι ιδιαίτερο εορταστικό σήμερα τη νύχτα για την πρωτοχρονιά που έρχεται και για τις γιορτινέ αυτές μέρες, για όλους. Αυτό που μετράει το σύνθημα είναι πάρα πολύ παλιό. Πίστις, ελπίς, αγάπη η ελπίς Η ελπίδα είναι η κινητήρια δύναμη του σύμπαντος Τα πάντα δουλεύουν στον κόσμο, μέσα σου, γύρω σου, έξω σου, παντού, στο σύμπαν όλο με την ελπίδα Χωρίς την ελπίδα δεν δουλεύει τίποτε Πιστέψτε με Σας το λέω με μεγάλη σοβαρότητα και μεγάλη ακεραιότητα αυτό που λέω Αναλογιστείτε ο μεγαλύτερος στόλος του κόσμου, σα φέρω ένα παράδειγμα. Ο μεγαλύτερος στόλος του κόσμου είναι ο έκτος ή ο έβδομος, δεν θυμάμαι τώρα, ο έκτος νομίζω, αμερικανικός στόλος. Ε, λοιπόν, ο έκτος αμερικανικός στόλος δεν κινείται ούτε ίντσα χωρίς ελπίδα. Αναλογιστείτε το αυτό. Η ελπίδα κινεί ο εκτος νομιζω αμερικανικος στολος ε την εκτος αμερικανικος στολος δεν τα πάντα, είσαι πεθαμένο. Η κινητήριο δύναμη του κόσμου μα είναι η κινητηριο δυναμη του κοσμου Επίση. Η κινητήριος δύναμη της ψυχής σου της ίδιας Το ξαναλέω Της ψυχής σου της ίδιας Είναι η πίστη Αν δεν πιστεύεις σε τίποτα Είσαι πεθαμένος Είσαι πεταμένος Που είναι το πεταμένος που αλλάζει με ένα θήτα Με μεγάλη πίστη Να κυνηγά τα πιστεύω σου Όποια και αν είναι αυτά Αρκεί να είναι θετικά, φωτεινά Να ανήκουν στη δύναμη του φωτός Και να δέχεσαι και την ενίσχυση του φωτός Σε αυτό που πιστεύεις με την πίστη μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα και είναι γνωστή η ατάκα η αρχαιότατη ότι η πίστη κινεί βουνά. Και η αγάπη είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Οι νεότεροι ίσως δεν το καταλαβαίνουν. Το καταλαβαίνουν σαν ένα γραφικό κλισέ. Η αγάπη κινεί τα πάντα, η αγάπη νικάει τα πάντα. Love conquers everything. Όμως είναι η αλήθεια. Το μόνο πράγμα το οποίο είναι αληθινά δικό μας είναι η αγάπη μας. Και εδώ τώρα έχουμε μία ευκαιρία, μας το θυμίζουν τα ήθη και τα έθιμά μας, μας το θυμίζει η περίσταση, μας το θυμίζει ο μυστικός πόλεμος ο οποίος μένεται γύρω μας, σκληρός και αδίστακτος, μας το θυμίζει ο κόσμος όπως είναι αυτή τη στιγμή. Η αγάπη είναι αυτό που αλλάζει τα πράγματα. Οπότε κρατήστε την αγάπη με στην καρδιά σας και δώστε την αγάπη έστω στους δικούς σας ανθρώπους, στους ανθρώπους που σας αγαπούν για να σας αγαπάει ο άλλος πρέπει να τον αγαπάτε και εσείς δώστε την αγάπη για να λάβετε μεγάλη αγάπη στην ψυχή και στην καρδιά σας είναι ένα κύκλωμα αυτό η αγάπη δίνεις και παίρνεις έτσι λοιπόν αγκαλιάστε τον σύντροφ... το σύντροφό σας ή τη σύντροφό σας δώστε όλοι σας την αγάπη και υποδεχτείτε μαζί με τους αγαπημένους σας ανθρώπους με αγάπη πίστη και ελπίδα τη νέα χρονιά με φωτεινή διάθεση και όλα θα πάνε καλά γιατί. Η αγάπη είναι αυτό που μετράει και η αγάπη είναι αυτό που νικάει. Μα ακούτε εδώ από το μυστικό διαστημικό σταθμό. The been The skies above been Feels like The universe just grew. Ah, I've waited for so long. Ah, I've waited for so long. Just wanna be with you always. I wanna. Be children, gather around. Now, since Eric Cartman can't seem to remember the words to Oh Holy Night, we're going to use a little shock therapy. I'm going to give one of you children this cattle prod, and if Eric forgets any words, just shock him a little, okay? Who wants the prod? Me, me, me, me. me. I, I, like you, I want it, I want you. Here you go, Kyle. Why don't you take it? Sweet. Okay, Eric, whenever you're ready. And, and. What was that for? I didn't screw up! <laughs> no, Kyle, you can't shock him unless he forgets the words. Sorry, Mr. Garrison. Mm. <laughs> oh, In. A holy name. The stars are brightly shining. It is the name of a dear Savior's belief. It is the night with the Christmas trees in past. <laughs> Those aren't the words, Eric. This Jesus was born. It's Eric. <speaking <himself> <speaking <avaient> <speaking <faze> I remember that whole <speaking lawyers> Didn't even have to. Okay, Eric. Now we're going to do the French words. What? Well, this is a Holy Night. Ε, τραγουδάμε το Holy Night και όποιος δεν το ξέρει τους τύχους του κάνουμε ένα ηλεκτροσοκ μέχρι να τους μάθει. Έτσι είναι. <laughs> λοιπόν, ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και είμαστε σήμερα μαζί. Με τις συγκυβερνήτριά μου, με το είμαι ρομποτικό μας πλήρωμα από το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό και από τις συχνότητες του Αλμπίντο 14 γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα που διανύουμε και την Πρωτοχρονιά του 2023. Σε μια ειδική εορταστική εκπομπή, σήμερα τη νύχτα, όπως κάθε τρίτη τη νύχτα λίγο μετά τις 10, μαζί με το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό και με όλους τους συνταξιδιώτες μας ελπιδοφόρα. Λοιπόν, θυμάμαι τον X-Files νομίζω, που έχει μια φωτογραφία ενό υπταμένου δίσκου και γράφει από κάτω «I want to believe», θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, μου αρέσει πολύ και μια παραλλαγή τη αφήση αυτής που λέει «I want to live», θέλω να φύγω, να αποδράσω από την καθημερινή πραγματικότητα. Άλλωστε εγώ είμαι που έχω γράψει και το εγχειρίδιο απόδρασης από την καθημερινή πραγματικότητα το οποίο μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα του περιοδικού Strange και να σας ταλεί και αυτό στο σπίτι μαζί με το Μυστικό Πόλεμο 2 από το αόρατο κολέγιο. Λοιπόν, υπάρχει μια χριστογεννιάτικη παραλλαγή της αφίσας αυτής στην οποία αναφέρομαι που είναι ο Santa Claus, ο Άγιος Βασίλης, ο Άγιος Βασίλης. Η αφίσα έχει μια, ένα φεγγάρι και μπροστά από το δίσκο του φεγγαριού την σιλουέτα του Άι Βασίλη με το ελκυθρό του και γράφει από κάτω «I want to believe». Μπορεί εμείς οι μεγάλοι να θέλουμε να πιστεύουμε στους εξωγήινους, στους εσωγήινους, στους εξωδιαστασιακούς με τους υπταμένους δίσκους τους, αλλά ε, τα παιδιά θέλουν να πιστεύουν στο Σάντα Κλάου, στον Άγιο Βασίλη που φέρνει τα δώρα και τη χαρά μέσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Λοιπόν, είναι ένα μήνυμα χαρά και ελπίδας ο Σάντα Κλάου. Είναι ένα μαγικό touch, ένα, μια μαγική, ένα μαγικό άγγιγμα μέσα στις καρδιές μας και πολλοί από συνεχίζουμε να είμαστε παιδιά και συνεχίζουμε να πιστεύουμε στον Άγιο Βασίλη, στον Σάντα Εγώ τουλάχιστον είμαι από τους πιστούς του Σάντα του Άγιου Βασίλη. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και τώρα που το σκέφτομαι, ωραίο είναι να το κάνουμε σε αυτή την εκπομπή προς εσάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι ε, τι γίνεται με αυτό το μπέρδεμα, ποιος είναι ο Σάντα Κλάους. Ακολουθήστε με λίγο σε αυτό. Ε, να πούμε ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν πέντε, ναι, πέντε Άγιοι Βασίλειδες, τους οποίους κατά τόπους και ποικιλοτρόπους τους έχουμε κάπως ανακατέψει. Αυτοί οι πέντε είναι ο πράσινος άνθρωπος, the green man, ο Σέντ Νίκολα. ο Σέντ Νίκ, ας το πούμε έτσι για να τον ξεχωρίσουμε ως φιγούρα από τον Σέντ Nicholas από τον Άγιο Νικόλαο. Ο Σάντα Claus και ο Άγιος Βασίλειος. Ο Άγιος Βασίλης, τον οποίον αναφερόμαστε σήμερα, είναι ο μεταλλαγμένος Σάντα Claus για όλους μας. Θα το εξηγήσω. Ας αρχίσουμε με την πρώτη παραλλαγή, που είναι και το αρχέτυπο του πράγματος, με τον πράσινο άνθρωπο, The Green Man. Λοιπόν αυτό είναι αρχαιότατη, αρχαιτυπική φιγούρα που είναι το πρωτότυπο του Άι Βασίλη, του Σάντα Κλάου, όπως το ξέρουμε πλέον και ήταν η προσωποποίηση της φύσης Είναι εκείνο ο γέροντα με τη μακριά λευκή γενιάδα που μοιάζει με δριείδη με πλεγμένα κλονάρια και φυλλώματα δέντρων στα γένια του και στα ρούχα του ένα σκούφο συνήθω πράσινο σαν τοξωτικόν και μαγική φύση έχει αυτό. προσφέρει γκυ ένα φυτό που έχει συνδεθεί πλέον με τα Χριστούγεννα, ενώ ήταν το φυτό των Τριείδων. Είναι ο αρχηγός των ξωτικών. Γι' αυτό και εμφανίζονται ακόμη οι νάνοι, τα ξωτικά κατά άλλους, ως βοηθή του. Μια φιγούρα που μοιάζει ας πούμε με έναν καλοκάγαθο μάγο Μέρλιν των δασών. Άλλωστε και το πρωτότυπο του μάγου Μέρλιν είναι ο Μύρντιν the Wild, ο οποίος ήταν μες στο δάσος πάντα. Αυτός είναι ο «Father Nature» πατέρας της φύσης και έγινε τελικά Father Christmas. Αλλού είναι μια θεότητα του χειμώνα, ο άρχον του χιονιού κλπ. Τέλος πάντων έχει πολλές εκφράσεις. Ο, το πρωτότυπο του Άγιου Βασίλειος φιγούρα όπως το ξέρουμε, του Σάντα Κλάου είναι ο αυτός, ο πράσινος άνθρωπος, ο The Green Man. Μετά είναι ο Σεντ Νίκολά, ο Άγιος Νικόλαος. Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε τον τρίτο αιώνα μετά Χριστόν στα νότια παράλια της Ιωνίας, της Μικράς Ασίας και φυσικά ήταν Έλληνας. Είχε πλούσιους γονεί που τον μεγάλωσαν ως πιστό χριστιανό αλλά πέθαναν σε μια επιδημία όταν ήταν ακόμη νέος. Ακολουθώντας τις διδαχές του Χριστού μοίραζε όλα τα αγαθά του στους φτωχούς, στους αρρώστους και στα παιδιά που είχαν ανάγκη. Και έτσι έδωσε τελικά ο άνθρωπος όλη του την περιουσία. Αγαπούσε πάρα πολύ του ναύτε. Τα πλοία, τη θάλασσα και τα ταξίδια. Και πάντα προπαντούσε του ναυτικού από τα μακρινά του ταξίδια και προσευχόταν γι' αυτού. Τελικά επειδή όλοι τον αγαπούσαν, χρήστηκε επίσκοπο ενώ ήταν ακόμη νέο. Και μάλιστα ήταν πολύ γνωστό για τη μεγάλη αγάπη που είχε για τα μικρά παιδιά. Κατά τους του διωγμού του παρελθόντο, ο Ρωμαίο Αυτοκράτορας τον εξόρισε και μετά τον φυλάκησε. Απελευθερώθηκε ο Άγιο Νικόλαο στο τέλο τη ζωή του. Πέθανε περίπου το 343. Ο τάφο του έγινε προσκύνημα, αγιοποιήθηκε, οι απανταχού ναυτικοί τον ανακήρυξαν άγιο προστάτη του και παντού κυκλοφορούσαν ιστορίε για τι αγαθοεργίε του και για τα δώρα του. Η μνήμη του γιορταζόταν με τιμέ το Δεκέμβριο. Αυτό είναι ο Σεντ Νίκολα, ο Άγιο Νικόλαος. Αυτή είναι η δεύτερη φιγούρα που εμπλέκεται στη φιγούρα του Σαντα Κλάου. Η τρίτη είναι ο Σεντ Νίκ, α το πούμε έτσι, που είναι μια μεταλλαγμένη εικόνα του πρωτότυπου Σεντ Νίκολα του Άγιο Νικολάου. Που έδωσε το θρύο του Άι Βασίλειο όπω το ξέρουμε. Ήταν ο Σεντ Νίκολα εισαγόμενο στη Νέα Υόρκη και στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ τη Αμερική από του Ολλανδού κυρίω αλλά και του Γερμανού. Οι Ολλανδοί πατριώτε ε, στη Νέα Υόρκη, σα θυμίζω ότι το πρώτο όνομα τη Νέα ήταν Νιου Άμστερνταμ, επειδή ήταν Ολλανδική επικία, την οποία μετά μετεβίβασαν στου Άγγλου. Και έγινε η Νέα Υόρκη, το Νιου Ιόρκ. Οι Ολλανδοί πατριώτες λοιπόν έφτιαξαν την αδελφότητα των ιών του Αγίου Νικολάου, The Sons of Saint Nicholas, το 1773. Και τον χρησιμοποίησαν ως ένα σύμβολο αντίβαρο απέναντι στον Άγιο Γιώργο των Άγγλων και τις αντίστοιχες βέβαια εκεί αδελφότητές τους. Ο Τζον Πίνταρντ, ένας αρχαιοδήφης πατριώτης και μέλος της αδελφότητας, ιδρυτής μάλιστα του New York Historical Society, της ιστορικής εταιρείας της Νέας Υόρκης, έγραψε ένα σατυρικό λογοτέχνημα, το «Nickerbocker's History of New York», με αμέτρητες αναφορές σε έναν γραφικό και χαρούμενο χαρακτήρα του Saint Nicholas. Αυτός δεν ήταν ένας άγιος σεβάσμιος επίσκοπος, αλλά ένας ο ολανδός χοντρούλη που κάπνιζε μία μακριά πίπα και έκανε δώρα. Αυτή ήταν η πηγή νέων θρύλων των απίκων στην Αμερική. Κυρίως το ότι ο Σαντ Νίκολας ξέρει ποιος αξίζει ανταμοιβή και κατεβαίνει σε αυτόν από την καμινάδα του σπιτιού του, κατεβαίνει από τις καμινάδες και αφήνει δώρα βοήθειας. Ο, ο πολύ γνωστός και ο ωραίος συγγραφέας Washington Irving, εμπνεύστηκε από όλα αυτά και έγραψε το βιβλίο που έγινε διάσημο και τα έκανε όλα αυτά γνωστά παντού. Σε μια συνάντηση της αδερφότητας που ανέφερα τον Δεκέμβριο του 1810 ο Τζον Πίνταρτ τελικά ανέθεσε στον καλλιτέχνη Άλεξ Άντερσον να δημιουργήσει την πρώτη αμερικανική εικόνα του Σεντ Νίκολας. Και εκείνος λοιπόν ο καλλιτέχνης Άλεξ Άντερσον τον παρουσίασε στο ρόλο του Αγίου που φέρνει δώρα μαζί με παιδικά κεράσματα μέσα σε κάλτσες που κρέμονται στο τζάκι. Η χαρούμενη εικόνα αυτού του ευτραφή ξωτικού Αγίου γνώρισε πολύ, πάρα πολύ μεγάλη διάδοση τη δεκαετία του 1820 και του 1830 από ένα συνοδευτικό ποίημα της εικόνας που είχε φτιάξει ο Αλεξάνδρουσον και αυτό το συνοδευτικό ποίημα είχε το τίτλο «A Visit from Saint Nicholas». Σήμερα περισσότερο γνωστό με τον τίτλο The Night Before Christmas. Το ποίημα που τα δημιούργησε όλα γράφτηκε από έναν καθηγητή βιβλικών γλωσσών στο New York's Episcopal General Theological Seminary. Λοιπόν, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί και οι Σκανδιναβοί πατριώτες στην Αμερική συνέχισαν τη μετάλλαξη του Αγίου Επισκόπου Σεντ Nicholas σε έναν Elf Saint Nick που τον αποκαλούσαν Sankt Niklaus μεταλλάσσοντας τελικά το όνομα σε Σάνκτε Κλάους και τελικά Σάντα Κλάους δηλαδή Άγιος Νικόλαος, Σεντ Nicholas Σαν Νικολάους, Σάνκτ Νίκλάους, Σάντα Κλάους Αυτός στο τέλος όπως καταλαβαίνετε συνδέθηκε άμεσα με τον Green Man των παλιών καιρών και έχουμε λοιπόν τη φιγούρα του Σάντα Κλάους το 1863 ο πολιτικός γεωγράφος και καλλιτέχνης των κόμιξ, ο Τόμας Νάστ, πασίγνωστός τότε και θρυλυκός σήμερα, ξεκίνησε μια σειρά ασπρόμαυρων βινιετών στο αμερικανικό περιοδικό Harper's Weekly. Βασισμένη η σειρά αυτή των κόμιξ του ήταν στις περιγραφές του ποίηματος και στο έργο του Washington Irving. Αυτές οι ζωγραφιές εγκαθίδρυσαν τη γνωστή εικόνα του Σάντα Κλάους με παχιά μεγάλη κυματιστή λευκή γενιάδα, γούνινο παλτό κόκκινο και σκούφο και τη μακριά του πίπα. Από τότε ο Σάντα άρχισε να απεικονίζεται από δεκάδες καλλιτέχνες σε μεγάλη ποικιλία εμφανίσεων και χρωμάτων, να το πούμε έτσι. Αλλά κατά τις ε, δεκαετίε του 1910-1920, μία στάνταρτ φιγούρα του Σάντα Κλάους όπως ακριβώς το ξέρουμε σήμερα, δημιουργήθηκε από τα έργα του N.C. Wyeth, και του Norman Rockwell και άλλων Αμερικανών illustrators της εποχής. Μάλιστα, τελικά, το 1930-31, αν δεν απατώμαι, η φιγούρα αυτή των καλλιτεχνών αυτών αγοράστηκε, δηλαδή τα copyright της αγοράστηκαν από την Coca-Cola Company και χρησιμοποιήθηκε στις διαφημίσεις της χριστουγεννιάτικης και της πρωτοχρονιάτικης της Coca-Cola επί 30-40 χρόνια που έκαναν κατά τη διάρκεια αυτού του, χρο, αυτού του χρονικού διαστήματος διάσημο το χαρακτήρα του Σάντα Κλάου σε όλο τον κόσμο και τον καθιέρωσαν ως εικόνα της σύγχρονης καταναλωτικής κουλτούρας επειδή με την κλασική κόκκινη αμφίεσή του που καθιέρωσαν οι διαφημίσει της Coca-Cola που είναι κόκκινη επίση. Ε, τον έκανα γνωστό τελικά σε όλο τον κόσμο. Μετά πέρασε σε δημόσια χρήση και πίστη, ώσπου ξεχάστηκαν οι καταβολές του και άρχισαν όλοι να αντιμετωπίζουν τον Σάντα Κλάου ως ένα νέο, ε, μοντέρνο, άγιο των Χριστουγέννων, τον οποίον περιμένουμε εμείς οι Έλληνες ε, αυτή την εποχή, την πρωτοχρονιά, για να μας φέρει τα δώρα του τα παιδιά, όλα τα παιδιά τον περιμένουν, Όλε οι ταινίε βγαίνουν για αυτόν, όλα τα τραγούδια τραγουδιούνται για αυτόν και όλα τα όνειρα, τα παιδικά, τα μικρά παιδικά όνειρα, ονειρεύονται την επίσκεψη του Σάντα Κλάου. Και ποιο από εμά δεν έχει κάνει το Σάντα Κλάου για τα παιδιά, Ενσαρκώνοντας αυτήν την μαγική εικόνα που μόλι περιέγραψα, που μεταλλάσσεται συνεχώ μέσα στα χρόνια και φέρνει την ελπίδα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και τη χαρά και το παιχνίδι. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης και πάντοτε αναρωτιέμαι, Μα ακούει κανείς εκεί έξω σε αυτή την εορταστική μας εκπομπή. Christmas tree is ready, the candles all it blows. but with my baby far away, the good is a mistletoe, oh Santa, yeah my plea. Santa bring my baby back to me, Santa bring my baby back to please me, please make these reindeer hurry, well the time is drawing near, it sure won't seem like Christmas. Baby, oh, don't oh, you don't want to fill my sock with candy A little bright and shiny toy You want to make me happy And I fill my heart with joy Then I sign up, yeah, my please And I bring my baby back to Christmas, hey, Christmas Well, it's been time for you, baby And the snow. My back, you wanna see me coming in a big black gown? Ακούσαμε τον Elvis Presley σε μια μίξη που έφτιαξε η συγκυβερνήτρια εδώ στο Μυστικό Διαστημικό Σταθμό με το Santa Brick My Baby Back to Me και το Santa Claus is back in town. Παραδοσιακά ο Santa Claus έχει τη θέση του στο old time rock and roll. Ακούτε το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη και οι συχνότητέ μα καθώ ταξιδεύουν από το υπερπέραν και από την περιπέτειά μα γύρω από τη γη, τους ε, εσάς, τους άγνωστους παραλήπτες τους, οι συχνότητέ μας αναμεταδίδονται από το internet radio το 14 όπως κάθε τρίτη τη νύχτα λίγο μετά τις 10 έτσι και σήμερα live σε μια ειδική, ξεχωριστή, εορταστική ε, χριστογεννιάτικη και πρωτοχρονιάτικη εκπομπή από το μυστικό διαστημικό σταθμό για τους συνταξιδιώτε μας. Το άγνωστο είναι αυτό που ξεπροβάλλει πίσω από κάθε αλλαγή πίσω από κάθε νέα μεγάλη αλλαγή και ιδιαίτερα πίσω από τη μεγάλη αλλαγή του χρόνου Τα ημερολόγια μηδενίζονται, γίνεται ένα restart, ένα reboot μια επαναστροφή, μια επανάληψη Το εκρεμές είναι αυτό το οποίο φτάνει στο τέλος της αριστερής περίοδου του προς το σκότος και αρχίζει πλέον και πέφτει για να περάσει στην άλλη μεριά του φωτός και έτσι έχουμε αυτήν την ανατροπή, την ανατροπή της υπάρχουσας χρονικής πραγματικότητας προς μία νέα χρονική πραγματικότητα. Αφήνουμε τον παλιό το χρόνο, πάει ο παλιός ο χρόνος, ήρθε νέος με δώρα το 2023 μετά Χριστόν, το σωτήριο έτος 2023, το οποίο κάποτε μας έμοιαζαν science fiction αυτές οι χρονολογίες, τώρα φαντάζουν πολύ σύγχρονες. 2023 λοιπόν έρχεται, είναι στο κατόφλι, να έρθει η καινούργια χρονιά και το άγνωστο ξεπροβάλλει μπροστά μας. Και καλούμαστε όλοι μας να βουτήξουμε σε αυτήν την επανεκκίνηση μέσα, σε αυτήν την χρονική δίνη την καινούργια, να βουτήξουμε προς το άγνωστο. Σε άγνωστα νερά. Τι θα φέρει άρα για το 2023. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε όλοι αυτήν την εσωτερική Ονειροπόλα ευχή, εγώ είμαι ο κλασικός ονειροπόλος εδώ των ραδιοφωνικών εκπομπών επιτρέψτε μου το λοιπόν αυτό ε, έχουμε αυτή την ονειροπόλα ευχή του να, να, να μεταφερθούμε μακριά να μεταφερθούμε έξω από τη γνωστή μας και ασυμερινή πραγματικότητα να αλλάξουμε τον εαυτό μας, να αλλάξουν οι συνθήκες για μας και να αντιμετωπίσουμε ε, νέε προκλήσεις με τον καλύτερο δυνατό εαυτό μας και να εξερευνήσουμε το άγνωστο. Αυτό πάντοτε κάναμε, άλλωστε, με 24 χρόνια τώρα με το περιοδικό Strange. Ε, σύντομα ελπίζουμε να καταφέρουμε να βγάλουμε καινούργιο τεύχος του Strange. Ε, κάναμε ένα μεγάλο διάλειμμα λόγω της κρίσης των εποχών, αλλά θα επιστρέψει το Strange πολύ σύντομα ελπίζουμε. Αυτό κάναμε λοιπόν και με το Strange πάντα. Εξερευνούσαμε το άγνωστο και έχουμε εξερευνήσει τόσα μα τόσα πολλά για... Εσείς που είστε συνταξιδιώτες μα το γνωρίζετε αυτό. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, ο Θεός να μας έχει καλά όλους μας, θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε το άγνωστο και να ανακαλύπτουμε όσα περισσότερα μυστήρια μπορούμε για να καταλαβαίνουμε όλα και περισσότερα πράγματα για τον κόσμο μας, για το μυστήριο του κόσμου, το μυστήριο του εαυτού μας, της ζωής μας και των πραγμάτων. Σε αυτό το άγνωστο λοιπόν ταξιδεύουμε μακριά και είμαστε έτοιμοι, Κάρια away, carry me away λοιπόν από το μυστικό διαστημικό σταθμό για όλου εσά, τους συνταξιδιώτες μα. Λοιπόν, carry me away και ακούτε τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και σήμερα σε μια εορταστική εκπομπή από τον Μυστικό Διαστημικό Σταθμό είμαστε εδώ και στέλνουμε τις συχνότητές μας μέχρι το σπίτι σας, καθώς με να μεταδίδονται από το ίντερνετ Radio Αλπίντο 14. Πατήστε γκάζια. Αυτή είναι η συμβουλή. Θυμάμαι ε, με ένα παλιό απόφθεγμα του Τσόρτσελ. If you're going through hell, keep going. Αν περνάς μέσα από την κόλαση, συντέχισε, τρέχα. Λοιπόν, δεν σταματάμε. Αυτό είναι το κόλπο. Δεν σταματάμε την προέλασή μας. Μην σταματάτε για τίποτα, μην παραδίνεστε ποτέ. Αυξήστε τον γκάζι, ακόμα και αν κοστίζει πολύ η βενζίνη. Είναι γιατί τα οχήματά μας είναι τα καλύτερα. Και με 8 miles a gallon, 8 μίλια στο γαλόνι. Μ' ακούτε. Down the road at eight miles a gallon. When you hit the hammer lane, as the ends into the floor, the CB's a cracker with the truck stop for. Hard to hear twenty when the engine valves rattle. Rolling down the road at eight miles a gallon. And gasoline and worldwide rock and roll. And I'm praying every day that if you make it through the battle, I don't feel so guilty about eight miles a gallon. So I invent a big engine, make it run on bullshit, put it on the highway, buddy. It'll never quit. Invent a big engine, make it run on bullshit. Put it on a train track, buddy. It'll never quit in a big engine. Make it run on bullshit. Put it on a chassis, buddy, it'll never quit. Invent a big engine, make it run on bullshit. Put it on the highway, buddy. I've never or been to so have a drive. and I be living happy in the shadow know about down the road at eight miles a gallon <laughs> Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιανουλάκης. Ταξιδεύουμε 8 miles a gallon φυσικά γιατί είμαστε καλύτεροι. Εκπέμπουμε τις συχνότητές μας και κάτω στη γη. Από εδώ ψηλά, από το μυστικό διαστημικό σταθμό, από το τεχνολογικό άστρο του Βιθλεέμαν προτιμάτε. Όπως το κάναμε νωρίτερα σε αυτές τις μέρες, όπως σας διηγήθηκα στην αρχή. Ανάψαμε όλου του μα. Και είμαστε εδώ λοιπόν, μας ακούτε καθώς αναμεταδίδονται οι συχνοτητέ μας μέσα από το ίντερνετ Ρέντιο Αλμπίντο 14 σε μια ειδική ορταστική εκπομπή για τους συνταξιδιώτες μας περιμένοντας την πρωτοχρονιά του 2023 και μέσα στην ελπίδα μας με το φως των Χριστουγέννων. Ταυτόχρονα οι εποχές είναι παράξενε. ο μυστικός πόλεμος συνεχίζεται όπως είπα και είναι συνήθω συνήθως ένας πόλεμος Αυτά θα τα κατανοήσετε και θα τα καταλάβετε καλύτερα αν διαβάσετε το δεύτερο βιβλίο του Μυστικού Πολέμου το οποίο ήδη είναι εκεί έξω και ταξιδεύει προς τους επίδοξου αναγνώστες του μπορείτε να το αποκτήσετε μέσα από την ιστοσελίδα του περιοδικού Strange βρείτε την ιστοσελίδα, το website του περιοδικού Strange εκεί θα βρείτε ένα e μέσα εκεί βιβλία και από εκεί μπορείτε online να αποκτήσετε το Μυστικό Πόλεμο Βιβλίο 2 τη συνέχεια του προδιαβασμένου μέχρι τώρα Μυστικού Πολέμου το δεύτερο τόμο που πάει ακόμα βαθύτερα και μακρύτερα και να το αποκτήσετε και να σας έρθει κρυφά με το σπίτι σας από το αόρατο κολέγιο ταυτόχρονα η συντέλεια του κόσμου έρχεται συνεχώ. και ποτέ δεν έρχεται βέβαια έχει έρθει Αμέτρητε φορέ και θα έρθει αμέτρητε φορέ. Μην ανησυχείτε. Ακούγονται πάρα πολλά συντελεία αυτή την εποχή, αλλά και εγώ τα ακούω από μικρό παιδάκι. Να σα πω που είμαι και μεγάλος, ε, Δεν ξέρω αν είστε πολύ ή λίγο μικρότεροι από μένα ή λίγο μεγαλύτεροι. Πάντω, εμεί οι μεγαλύτεροι την έχουμε ακούσει πολλέ φορέ. Υπάρχουν πολλών ειδών συντέλειε φυσικά. Αυτέ που συντελούν στο να γίνουν ορισμένε μεγάλε και δραστικέ αλλαγέ στον κόσμο και αυτές που απότομα φέρνουν το τέλος μιας εποχής του κόσμου και της αρχή, την αρχή μιας άλλης. Έτσι λοιπόν η συντέλεια δεν σημαίνει για καλά ολοκληρωτική καταστροφή, αφού υπάρχει συνήθως και η μετα ο απροσδιόριστος εκείνος χωρόχρονος που ακολουθεί έπειτα από το τέλος. Υπό αυτή την έννοια, για φέρω ένα παράδειγμα, στο παρελθόν το 1990-91 η πτώση του τείχους του υπαρκτού σοσιαλισμού ε, ήταν μια συντέλεια για τους ανθρώπους αυτούς που ήταν ε, α, μεγάλο κομμάτι του πλανήτη ε, φαντάζεστε τους γραφειοκράτες και τους στρατοκράτες τους αναχρονιστικούς ιδεολογικούς γραμματείς της σκοτεινής αρνητικής παράταξης και τους άλλους πιτζαμάνθρωπους έτσι τους λέω εγώ που φοράνε όλοι οι και είναι όλοι οι ίδιοι σαν τους ε, μαουαικούς κινέζους Πώ ένιωσαν αυτοί φαντάζεστε Είδαν το τέλος του κόσμου τους. Τα πάντα καταστράφηκαν. ήταν τον Αρμαγεδόνα που πάντα φοβόντουσαν. Τους διέβαλε ο καπιταλισμό. Του έπεσε ο ουρανό στο κεφάλι. Όπω φοβόντουσαν οι Γαλάτε σε εκείνο το μικρό χωριό του Αστερίξ. Χάσανε όλες τις αξίες τους και όλες τις ιεραρχίες τους. Δεν είχαν πια στο χέρι όλα τα κόλπα. Τετέλεστε. Μαζί με αυτού ξεφούσκωσε και η φούσκα του υποτιθέμενου καθημερινού κινδύνου για πόλεμο. Εγώ. Στη ζωή μου μεγάλωσα με το φόβο του πυρηνικού πολέμου. Αυτό είχαμε κάθε μέρα. Θυμάμαι μια εποχή που ξυπνούσαμε το πρωί και λέγαμε, έτσι μα είχαν μάθει, Ούφ εντάξει, άλλη μια μέρα που τη γλιτώσαμε και δεν έπεσε η βόμβα. Ε, στο μεταξύ, οι ελεγκτές του κόσμου μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν. Να σουφάζουν με συμβατικά όπλα, να κάνουν τι συνωμοσίε του, αρκεί που δεν έκαναν τον πλανήτη πυροτέχνημα με τα πυρηνικά. Παραλλα του κόλπου αυτού παίζουν μικροκοσμικά και σε κάθε χώρα. Ποιοί. Η κυβέρνηση τη Ελλάδα μπορεί να κάνει ό,τι έσχο θέλει και ούφ όλα είναι εντάξει αφού δεν γίνεται πόλεμο με του Τούρκου. Θυμάστε? Πάντα το περιμέναμε. Και ποτέ δεν ήρθε βέβαια. Το είχαμε τόσο σίγουρο και ήταν τόσο επίφοβο και το πυρηνικό μανιτάρι. Θυμάστε και εκείνοι ό, όσοι από εσά μεγαλύτεροι, την απέσια προπαγανδιστική ταινία Η επόμενη μέρα, The Day After. Και ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη το σενάριο βούλιαξε. Γενική απογοήτευση. Τώρα τι θα κάνουμε. Ποιο μπαμπούλα θα βρούμε για να σταυροκοπιέται ο Λαουτζίκος που δεν τον έφαγε ακόμη ο μπαμπούλα. δεν έχουμε ορατό εχθρό να σερβίρουμε, σκέφτηκε η σκοτεινή αρνητική παράταξη στο μυστικό πόλεμο. Θα μείνουμε τώρα χωρίς τρόμο, πετάγεται κάποιο. Έχω μια ιδέα. Μα πώς το σκεφτήκαμε νωρίτερα. Αφού δεν έχουμε ορατό εχθρό, τότε έχουμε αόρατο. Τον αόρατο δεν χρειάζεται να του τον δείξουμε. Μα τι εννοεί του λένε Αφού δεν έχουμε εχθρό να καταστρέψει τον πλανήτη, θα μα καταστρέψει ο πλανήτης». Μα τι λε τώρα, εσύ με τα καλά σου. Ναι, που σα λέω, είναι λίγο πολύπλοκο, αλλά αφήστε με να σα εξηγήσω με επιχειρήματα και ένδειξει. Και έτσι γεννήθηκε ο οικολογικό κίνδυνο. Φαινόμενα του θερμοκηπίου, που είναι παραμύθια για τα μικρά παιδιά, βέβαια, για να παίρνουν χρηματοδοτήσει στα Ινστιτούτα Ερευνών. Τρύπε του όζοντο, κάποιο είχε διαβάσει την αναλλακτική λύση 3 μεταξύ μα. Μόλις της ατμόσφαιρας, διάβρωση, άνθρακα, κορμοράνοι που κολυμπούν μες στην Πίσα, οι πράσινοι στη Βουλή, δισεκατομμύρια στην Greenpeace, βάρκες που αρμενίζουν αντιστασιακά στη βροχή βαρελιών από πλοία, βιντεοκλίπ στον R.E.M., οικολογικά τοξο, πυρηνικά απόβλητα, διαδηλώσει για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες και όχι πια βέβαια για τα πυρηνικά όπλα, ε, κίνδυνος χημικού πολέμου όχι πυρηνικού, χημικού, τα πυρνικά καταφύγια αρχίζουν να βγάζουν αράχνες, επιστρέφουν οι αντιασφυξιογόνες μάσκες κλπ. Κλ. Το σλόγκαν είναι «Η φύση μας εκδικείται». Δεν χρειάζεται δηλαδή να μας εκδικηθείτε εσείς. Αυτός λοιπόν είναι, ο, ας το πούμε έτσι, ο εναλλακτικό κίνδυνος. Και όχι ο οικολογικός, γιατί εφόσον εδρεωθεί στη λαϊκή συνείδηση, μετατρέπεται εύκολα σε ό,τι κίνδυνο θέλεις. Θανάσιμος κίνδυνος του ισπανικού καγκουρό τα χημικά του Σαντάμ, ο οποίο ήταν και μεγάλο μέτοχο τη Microsoft και της IBM, όπως ήταν και ο Al Gore, την ίδια εποχή, ο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Τρελέ αγελάδε, ένα διοξίνε, γεωλογικέ ανακατατάξει, σεισμοί, πλημμύρε, σε αυτά βέβαια θα βοηθήσουν και οι σεισμολάγνοι και κατακλυσμολάγνοι θρησκόληπτοι οι και οι καθοδηγητέ του, που είναι όλο καταστροφολογία. <laughs> το AIDS, αλήθεια, τι έγινε με το AIDS. Που θα κατέστρεφε τον κόσμο και την ανθρωπότητα. Το θυμάστε, φαίνεται, άλλαξε γνώμη. Α, και όσο σωστή ταχύδα χτυλουργή, έχουμε στο τσεμπάκι μα και τον ίστατο εναλλακτικό μπαλαντέρ. Εισβολή εξωγήινων. Αδέλφια, Γίνοι, ενωθείτε και κάντε ό,τι σα λέμε για να του αντιμετωπίσουμε. Δεν βγαίνει αυτό. No problem. Ήρθαν οι μεσίε μας, οι εξωγήινοι. Ενωθείτε και κάντε ό,τι σα λένε για να προδέσουμε. Έχουν και τι λύσει για τον οικολογικό κίνδυνο. BONUS. Δεν λέω πω όλα αυτά δεν ισχύουν. Απλά, εντάξει, ελεύθερος άνθρωπος είμαι, φαντασία έχω, Συγγραφέα. Λέω ό,τι θέλω. Με παρακολουθείτε. Αν αυτοί βρίσκονται στη μετασυντέλεια, βρίσκομαι κι εγώ. Δεν είναι πια και τόσο δύσκολο άμα δεν είσαι χαζός. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε εκεί έξω. <Τι> Γιατί πει τα nobody's Σταθμός, στην νόμορφη και παράξενη ορταστική εκπομπή μα μέσα στα Χριστούγεννα, περιμένοντα την πρωτοχρονιά του Θρηλυκού 2023 που έρχεται, είναι στο κατόφλι του σπιτιού μα. Είμαι ο Παντελή και ακούτε τι συχνότητέ μα. Καθώ και η συγκυβερνήτριά μου ε, κάνουμε εδώ το εορταστικό πάρτι μας, στο μυστικό σκάφο μα. Και εσείς μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες του ίντερνετ ρέντιου Αλμπίντο 14. Όπως κάθε τρίτη τη νύχτα, λίγο μετά τις 10, σήμερα live. Λοιπόν, από τότε που ο άνθρωπος οχυρώθηκε στις επιταγές μιας θρησκείας, μέχρι και σήμερα φοβισμένα και υπομονετικά περιμένει το τέλος του κόσμου. Κάθε φορά που αλλάζει ένα χρόνος, μια περίοδος, ένας αιώνα, πρόσφατα έχουμε αλλάξει αιώνα, ε, υπάρχουν σημάδια... Για αυτό το τέλο του κόσμου. Πολλοί το συζητάνε ακόμα και τώρα που μιλάμε. Σημάδια για αυτό το τέλο έχουν δοθεί από παντού, σε όλε τι θρησκείε, σε όλε τι εποχέ, από όλου του προφήτε, από όλου του κακοπροφήτε και καλοπροφήτες Βέβαια, το τέλο ποτέ δεν ήρθε μέχρι τώρα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία στο παιχνίδι. Μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Προσέχετε. Άλλωστε, η μόνη ε, σαφή ρίση που έχουμε γι' αυτό είναι ότι θα έρθει σαν τον κλέφτη μέσα στη νύχτα, χωρί να το περιμένει κανένα. Επομένω. Εάν σα το πολυδιαφημίζουν, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, ε, ακριβώ επειδή δεν ήρθε μέχρι τώρα, το περιμένουν ακόμη και αφού δεν ήρθε στο παρελθόν, άρα θα έρθει στο μέλλον. Και προσέξτε, το μέλλον γίνεται συνεχώ παρελθόν. Στην πραγματικότητα, το τέλο του κόσμου μπορεί να ήρθε ήδη αρκετέ φορέ, αλλά να μην το αντιληφθήκαμε. Αυτό που εννοούσαν όσοι η οι αρχαία προφητεία, για παράδειγμα, κάλιστα θα μπορούσε να είναι η Ρωμαϊκή κυριαρχία στην Παλαιστίνη. Η ολοκληρωτική καταστροφή τη Ιερουσαλήμης, η σφαγή των πάντων εκεί και του, το γκρέμισμα του ναού του Σολομόντα κλπ. Κλ. Κλ. Μετά οι διωγμοί, οι γενοκτονίε, οι πόλεμοι και τόσα άλλα. Τα τελευταία τρει χρόνια έχουν γίνει αμέτρητη καταστροφικότατοι σεισμοί, πλημμύρε, κατακλυσμοί, λοιμοί, καταποντισμοί. Έχουν εξαφανιστεί χώρε ολόκληρε. Έχουν γίνει αιματηροί και ανελαίοι πόλεμοι, σφαγέ, βαρβαρότητε, συνομωσίε. Ειραίσει επιαιρέσεων, αντίχρηστη, βροχέ μετεωριτών, εκλήψει του ηλίου και τη Ελλάνη, αναμφισβήτητα μα έχουν επισκεφτεί και ακόμα και εξωγήινοι. Πιστέψτε με, ανέβηκαν και έπεσαν τυρανννίε και αυτοκρατορίε ολόκληρε του κακού. Όλα αυτά είναι συντέλεση του κόσμου. Και αν δεν είναι, τι είναι. Και όταν λέμε κόσμο, εννοούμε σίγουρα έναν λαό, την εποχή του, τον κόσμο που τον ξέρουν, τη γεωγραφική του τοποθεσία, τι συνήθειε και τι παραδόσει του και τον πολιτισμό του κλπ. Γιατί μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε ούτε τηλεόραση, ούτε δορυφόρου για να έχουμε αντίληψη του κόσμου όπω τον καταλαβαίνουμε σήμερα. Άλλωστε, ποιο ο λόγος να μιλάει για συντέλεια ένα αρχαίο κείμενο και να εννοεί κάτι που θα συμβεί το 3066 μετά δηλαδή 4.000 χρόνια μετά, Αγνοώντας τελείως τελείω συντέλειε όπω την πτώση της Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, την επιδημία χολέρα και πανούκλα που εξαφάνισε 70 εκατομμύρια άνθρωπου. Η τουλάχιστον έστω το πιο πρόσφατο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για όσου έχετε συνηθίσει τον τίτλο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφήστε με να σα δώσω μια εικόνα. Φανταστείτε ότι ξυπνάτε σήμερα το πρωί και ακούτε ένα θόρυβο από ψηλά. Σηκώνετε το μάτι σα στον ουρανό και βλέπετε τον ουρανό μαύρο, παρόλο που είναι μέρα. Γιατί είναι μαύρο, επειδή έχει καλυφθεί από βομβαρδιστικά που βομβαρδίζουν ανηλαιώ του πάντε. Και βομβαρδίζουν την πόλη σα και γίνεται κόλαση. Αυτό είναι μια σκηνή από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, πρόσφατα λοιπόν είχαμε ακόμα και αυτό, ε, γεγονότα βιβλικής καταστροφής, με εκατομμύρια νεκρούς, αμέτρητη θλήψη, πόνο, αμέτρητους αντίχριστους και κάτι άλλο. Προφητευόμενο τέλος με βάση πιο ημερολόγιο. Το μέλλον είναι κάτι πολύ αόριστο και μέχρι και το 1984 είναι παρελθόν και όπως θίγω και στο βιβλίο Ο Μυστικό Πόλεμο σε κάποια γραμμούλα, το 1984 ο Οργουέλ το ε, έβγαλε τον τίτλο αυτόν την χρονολογία αυτήν, ε, όπως λέω στο «Μυστικό Πόλεμο», επειδή το έγραψε το 1948 και έτσι αντέστρεψε απλώς τη χρονολογία συγγραφής. Καλό, ε. Είναι παρατηρημένο λοιπόν ότι κάθε φορά που κλείνει μια εποχή, ένας αιώνα. Ε, όπως μάλλον όταν έχει εκδηλωθεί ο μυστικό Πόλεμος παντού γύρω μας όπως τώρα επικρατεί ένας καταστροφολογικός πανικός πολλές φορές μάλιστα πιστέψτε με, μπορεί να ακούγεται τρελό αλλά είναι αλήθεια, είναι και κατευθυνόμενος καμιά φορά ναι, ναι πραγματικά, οι πολιτικοί ακόμα και αυτοί που κάνουν εκπομπές σαν και εμένα μπορεί να σας λένε ψέματα το διανοηθήκατε ποτέ ναι οι άνθρωποι κοιτούν πίσω τους λοιπόν στο παρελθόν, ανακεφαλαιώνουν τη ζωή τους και βλέπουν το μέλλον σκοτεινό να ξεπροβάλλει στη στροφή του χρόνου, στη στροφή του αιώνα, στη στροφή της εποχής. Ένας ακόμη χρόνος που πρέπει να διανυθεί, ένας ακόμη αιώνας, ένα τεράστιο χάσμα που πρέπει να γεμίσει. Και κοιτώντα από το χείλος αυτού του άγνωστου χάσματος, οι άνθρωποι παθαίνουν λίγο ή λίγο. Ε, για παράδειγμα, πολύ μεγάλος πανικός είχε δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο στην αλλαγή της χιλιετηρίδας, το 1000 μετά Χριστόν. Οι άνθρωποι άφηναν τα σπίτια τους και πήγαιναν να ζήσουν στα βουνά. Ε, νόμιζαν ότι τελείων ο κόσμος. Η έλευση αντίστοιχα του 20ου αιώνα, είχε το 900, είχε συμπέσει με την έλευση του κομίτη του Χάλεϊ. Αυτό δεν ήταν παρά ένα σημάδα τον ουρανό φυσικά. Είχε έρθει χιλιετία. Ο πλανήτη θα καταστρεφόταν. Οι άνθρωποι αρχίζουν να αυτοκτονάνε για να μην είναι μάρτυρε τη συντέλεση του κόσμου. Χιλιάδε νεκροί, μεγάλο πανικό. Αυτοκτονίε, χρεοκοπίες, μεταναστεύσεις, μεσιανικά σενάρια, άνοδος αιρέσεων, αποκρυφιστικών ομάδων, ταραχέ. Αλλά ο κομίτης του Χάλαϊ πέρασε. Ο νέο αιώνα ήρθε, πολλά πράγματα τελείωσαν, αλλά όχι ο κόσμο. Οι μάρτυρε του Ιωχοβά είχαν δώσει ακριβή χρονολογία για τη συντέλεση του κόσμου και την έλευση του Μεσία, το 1914. Ε, μάλιστα το πίστευαν αυτό και άλλοι Πολλές άλλες αιρέσεις, πολλές άλλες σέχτες Αν πάτε στους κήπους του Πασά στη Θεσσαλονίκη Και μπείτε μέσα στο μικρό τούνελάκι που έχει εκεί το χάραγμα του Δράκοντα Θα δείτε πάνω στο Δράκοντα γράφει 1914 ε, Περίμεναν τη συντέλεια του κόσμου Τι σας λέω τώρα Οι Μορμόνοι έχουν στην ιδιοκτησία του ένα ολόκληρο βουνό στην Αμερική Το οποίο είναι ο κούφιο Και μέσα του στου. Ε, Τέλεια εξοπλισμένου τεχνολογικά διαδρόμου του βουνού αυτού, οι Μορμόνοι συγκεντρώνουν σε τεράστια ηλεκτρονικά αρχεία όλη τη γνώση του κόσμου. Όλα τα βιβλία, εντάξει, αφήνω να έξω και κάποια που δεν του αρέσουν. Όλα τα εργατέχνη, τα κείμενα, τα γενολογικά δέντρα, τα κοιμίλια, τα αρχαία αντικείμενα κλπ. Αυτό το βουνό θα είναι κηβωτό τη ανθρωπότητα, μόλι έρθει η συντέλεια του κόσμου. Μέσα του, προστατευμένοι από χιλιόμετρα οπλισμένου μπετόν. Θα σωθούν οι εκλεκτοί και στη νέα αυγή του κόσμου θα ξαναφτιάξουν την ανθρωπότητα με την κληρονομιά αυτή τη μορmonική κυβωτού. Φανταστείτε πόσο θα στεναχωρηθούν, άμα δεν έρθει η συντέλεια. Επιπλέον, όλο και κάποιο θα πει τζάμπα τόσα έξοδα, τόσα όνειρα, δεν τη φέρνουμε με το ζόρι, ρε παιδιά. Το όρο των ελαιών στην άκρη τη Ιερουσαλήμ σήμερα φιλοξενεί ένα εβραϊκό νεκροταφείο, μεγάλο. Αποτελεί μεγάλο προνόμιο να τα αφήσει. Σε αυτό το νεκροταφείο κάνει πάρα πολλά. Δεστά. Γιατί πρέπει να έχει πολύ μεγάλο μέσο για να το πετύχει, να τα αφήσει εκεί. Και αυτό γιατί εκείνο το σημείο έχει πανοραμική θέα τη Χρυσή Πύλη, μία από τι εισόδου τη πόλη. Από όπου η παράδοση λέει ότι θα κάνει την είσοδο του στην Ιερουσαλήμ ο Μεσία, όταν θα έρθει το τέλο του κόσμου. Και η ανάσταση των νεκρών. Και οι Εβραίοι που θα είναι θαμένοι εκεί θα είναι οι πρώτοι νεκροί του κόσμου που θα αναστηθούν. Και γι' αυτό θέλω να δαχτούν εκεί πέρα. Άμα θέλετε, μπορούμε να σα βρω μια άκρη. Μέσω του μυστικού διαστημικού σταθμού να πάτε εκεί. Τους του βάλουν εκεί. Ε, οι Εβραίοι άλλωστε πιστεύουν ότι ο Μεσσίας του θα είχε ήδη έρθει αν μπορούσαν να υπακούσουν απόλυτα στου νόμου επί δύο Σάββατα στη σειρά. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα είχαν πια εξαγνιστεί λοιπόν και ο Μεσσίας θα ερχόταν να του πάρει στον παράδεισο και θα κατέστρεπε φυσικά και τον υπόλοιπο κόσμο που έχει διαφθαρεί. Αλλά καταλαβαίνετε, α πούμε, δεν είναι ικανή ούτε να υπακούσει στου νόμου κανένα ούτε δύο Σάββατα με, με τη σειρά. Όλοι μιλούν για τον Αρμαγεδόνα, συντέλεια, δεύτερη παρουσία και λοιπά και λοιπά, καταστροφολογίες. Από πού τους ήρθαν όλα αυτά. Μα από την κάθε προφητεία, την κάθε βίβλο και τα λοιπά και τα λοιπά. Μόνο που την ερμηνεύουν όπως θέλουν αυτοί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ακούει κανένας τις σοβαρές ερμηνείε αυτών των πραγμάτων, αλλά του κάθε καταστροφολόγου. Τώρα, μ, ίσως να έχουν γίνει ήδη όλα αυτά και να βρισκόμαστε όπως πίστευε ο Φίλιπ Ντίκ σε μια παράπλευρη πάροδο του χρόνου δηλαδή ο άρχον του κόσμου τούτου επιθυμώντας να ανατρέψει αυτό που ήδη έχει γίνει έχει φτιάξει μια νέα παραφιάδα χωρόχρονου και μας έχει βάλει καθώς όλα αυτά έχουν ήδη συμβεί και βρισκόμαστε έτσι σε ένα μάτριξ του μάτριξ σε μια παρέστηση της παρέστηση. φαντάζεστε κι έτσι η συντέλεια δεν θα έρθει ποτέ. Θα είστε εκεί για πάντα κάτω, τυραννισμένοι κάτω από τον άρχοντα του κόσμου τούτου σε αυτήν την φιλιπτικιανή παρφιάδα της πραγματικότητας και του χωρόχρονου. Ενώ ταυτόχρονα η συντέλεια έχει γίνει, όλα έχουν συμβεί και εσείς είστε απ' έξω. Τι λέτε, μα ακούει κανείς εκεί έξω.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 say oh yes yet again kings of the cavalry Mary Bradley waits at home, in the nuclear fallout zone Wish I could be dancing now in the arms of the girl i love ta la la dum dum dumb la dumba dumb dumb dum She was at home for Christmas. Bang, that's another bomb on another town, while the Tsar and Jim have If I get home, lift up, tell the tale, I'll run for all presidencies. If I get elected, I'll stop. I will stop the cavalry. Ο Ορθικό Διαστημικό Σταθμό είναι εδώ σε μια εορταστική εκπομπή σήμερα τη νύχτα. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Καθόμασταν εδώ στο διαθυμικό όχημά μα και σκεφτόμασταν μπροστά στην τεράστια συλλογή μα από εορταστικά τραγούδια, Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα τα οποία επιλέγουμε για να παίξουμε ε, με τον παράξενο τρόπο μα σήμερα τη νύχτα, αλλά το έχουμε επαναλάβει και πέρσι αν θυμάστε. Ε, και αποφασίσαμε ποιο τραγούδι μα αρέσει πιο πολύ, ποιο είναι μάλλον πιο ατμοσφαιρικό, πιο strange, πιο δικό μα. Ει προσελκύστηκαμε σύντομα στη φωνή του Χάρι Μπελαφόντε φυσικά που έχει χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους τα καλύψω τραγούδια του και έτσι αποφασίσαμε ότι ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που έχουμε στη συλλογή μας είναι το «The Baby Boy» του Χάρι Μπελαφόντε και θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας έτσι με ατμοσφαιρικό τρόπο δίπλα στο τζάκι, καθώς καθόμαστε στι νοητές ονειροπόλες πολυθρόνες μας και άναμεσα στα λαμπάκια και στα διακοσμητικά μα τα χριστουγεννιάτικα τρώγαντας τα χριστουγεννιάτικα γλυκά μας και καθώς ευχαριστιόμαστε τη συντροφιά μας ακούμε τον Χάρη Μπελαφόντε να τραγουδάει μες τη νύχτα σήμερα το βράδυ στην εκπομπή του Μυστικού Διαστημικού Σταθμού ο Χάρη Μπελαφόντε να τραγουδάει The Baby Boy τον ακούει άραγε κανείς εκεί έξω The Virgin Mary had a baby boy. The Virgin Mary had a baby boy. The Virgin Mary had a baby boy and they gave him the name of Jesus. He come from the glory. He come from the glorious kingdom. He come from the glory. He come from the glorious kingdom Oh yes, believer Oh yes, believer He come from the glory He come from the glorious kingdom The wise men saw when the baby born The wise men saw where the baby born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 Believer He come from the glory, He come from the glorious kingdom They saw the star over Bethlehem, that glorious star over Bethlehem They trailed that star over Bethlehem to the crib of the child named Jesus.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 They found a manger in Bethlehem, A lowly manger in Bethlehem, And in that manger in Bethlehem, They worshipped a child named Jesus. He come from the glory, He come from the glorious kingdom, He come from the glory, He come from the Για μα του Έλληνε τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι πολύ ιδιαίτερη γιορτή, ε, τη γιορτάζουμε με μοναδικό τρόπο και τα Χριστουγεννά μα και την Πρωτοχρονιά μας και τα Φώτα μας, με γιορτές που δεν έχουν κατά τη δική μου εμπειρία σε πλούτο και σε αγάπη και σε ένταση και σε εκδηλώσεις θημοτυπικές το ανάλογό τους παγκοσμίως. Η τέλος πάντων είναι από τις καλύτερες νομίζω. Και έτσι θέλουμε να εκπέμψουμε εδώ από το διάστημα, από το μυστικό διαστημικό σταθμό τα δικά μας κάλαντα εκεί έξω στον κόσμο τα πεθύνουμε κυρίως τους ομογενεί μα, στους Έλληνες που βρίσκονται εκτός Ελλάδος, διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να σας θυμίσουμε τα ελληνικά Χριστούγεννα και την ελληνική Πρωτοχρονιά με όλες τις ελληνικές ευχέ μας από το μυστικό διαστημικό σταθμό εσά που βρίσκεστε μακριά από την πατρίδα. Προσώπο και το φεγγαριακάρι Το Μυστικό Διαστημικό Σταθμό, είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Εκπέμπουμε τι συχνότητέ μα καθώ αυτέ αναμεταδίδονται από το υπερπέραν και τελικά από το ίντερνετ ρέντιο Αλμπίντο 14. Όπω κάθε τρίτη τη νύχτα, έτσι και σήμερα, σε μια εορταστική εκπομπή μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων, καθώ περιμένουμε αυτέ τι μέρε την πρωτοχρονιά Υποδεχόμενη τον νέο ελπιδοφόρο χρόνο 2023. Φύγαμε πολύ μακριά. Έχουμε φτάσει το 2023. Κάποτε το 2000 και το 2001 και λοιπά ήταν οι χρονολογίες της επισημονικής φαντασίας. Και τις έχουμε αφήσει πίσω μας. Είμαστε το 2023 παρακαλώ. Να λοιπόν που έρχεται για μας τους Έλληνες ο Ιανουάριος και μαζί του έρχεται και η εποχή των Καλικάντζαρων. Ε, αγαπημένο θέμα και για μας που είμαστε μελητητές και εξερευνητέ τη Κούφιας μου δείχνει εδώ με το χαρακτηριστικό χιούμορ τη η συγκυβερνήτριά μου στην οθόνη του control panel μα. Έχει ανοίξει για να διαβάσουμε από το λεξικό ελευθερουδάκι. Οκ, okay, το διαβάζω. Καλή Το συνηθέστερον όνομα εκ των δεδομένων νηστα συμφώνω με την λαϊκή δοξασία κατά το δωδεκαήμερον επιφθενόμενα δαιμόνια. Και μου δείχνει επίση μια αντίστοιχη σελίδα από τι παραδόσει. Το θερλικό αυτό έργο του Νίκου Πολίτη. Οι καλή είναι. Κατά τα σπεριαυτών προλήψει των καθημά Ελλήνων, έθιμα, δαιμόνια, σπανίω κακοποιά ιδιαιτέρω, επιφαινόμενα επί της γης, επί 13 ημέρα από τι 25 Δεκεμβρίου μέχρι τι 6 Ιανουαρίου, μέχρι τα φώτα. Σύμφωνα με τι παραδόσει μα, λοιπόν, συνταξιδιώτε μου, οι Καλικάντζαροι φυσικά ζουν στην κούφια γη. Ζουν κάτω από τη γη, σε κάποιον μυστικό υπόγειο κόσμο. Είναι τα λεγόμενα Goblins που λένε στι αγγλοσαξονικέ παραδόσει και στι γερμανικέ κλπ. Σε κάποιο σημείο τη υπόγεια αυτή γεωγραφία υπάρχει, λένε, ένα δέντρο. Το δέντρο του κόσμου, ή αν θέλετε, το δέντρο τη ζωή. Το οποίο στηρίζει τον κόσμο σαν ένα άξονα. Οι καλλικάντσαροι προσπαθούν συνεχώ να κόψουν αυτό το δέντρο. Να καταστρέψουν τον κόσμο μα, με λίγα λόγια. Παραδοσιακά λοιπόν το κόμουν σιγά-σιγά συνεχώ όλο τον χρόνο. Αλλά όταν έχουν φτάσει πια στο τέλο και λίγο ακόμα θέλουν για να γκρεμίσουν τον κόσμο μα, τον άξονα και έτσι να καταστραφεί όλος ο κόσμος που, που το δέντρο αυτό τον στηρίζει, κάτι συμβαίνει και αφήνουν τις τοές τους και βγαίνουν για λίγο στην επιφάνεια για να γλεντήσουν και να παρενοχλήσουν τους ανυποψίες τους ανθρώπους. Για κάποιο παράξενο λόγο αυτή η εισβολή τους διαρκεί 13 μέρες. Ε, τότε σύμφωνα με την παράδοση, οι άγγελοι του Θεού, οι φωτεινέ δυνάμεις δηλαδή, εισχωρούν στην κούφια γη και βρίσκουν την ευκαιρία... Κατεβαίνοντα τον υποχθόνιο κόσμο, εκεί να αναζωογονήσουν ή να επιδιορθώσουν το δέντρο εντιαπουσία των καλικαντζάρων. Λίγες μέρε αργότερα πάλι κάτι συμβαίνει, κάτι που παραδοσιακά το ονομάζουμε μυστηριωδό τα φώτα, και ενώ γίνεται ταυτόχρονα και ένα γενικό εξορκισμό στην επιφάνεια, οι καλικάντζαροι φοβισμένοι και καταδιωγμένοι επιστρέφουν στην κούφια γη, στο υπέδαφο, όπου και βρίσκουν το δέντρο ξαφνικά ανέπαφο. Τζαμπα πάνω όλο το χρόνο. Και έτσι πάλι τις προσπάθειές τους από την αρχή ώσπου να ξανασυμβούν τα ίδια την επόμενη χρονιά. Αυτά με δύο λόγια υποστηρίζει η γνωστή μας ελληνική παράδοση από τα πάρα πάρα πολύ παλιά χρόνια. Το δέντρο αυτό, ο άξονας της γης, συχνότερα βέβαια παρουσιάζεται ως βελανιδιά, δρύς. Γι' αυτό και στους αρχαιότερους χρόνους οι καλλικάντζαροι ονομάζονταν και Δηλαδή αυτοί που τη κ Τη βελανιδιά. Ένα όνομα που παραδόξως αργότερα το πήρε ένα συμπαθητικό πουλί και, αν θυμάμαι καλά, την παιδική μου ηλικία, ο Γούντι Γουτπέκερ. Η λατρεία τη μεγάλη βελανιδιά, τη μεγάλη δριός αλλά βλέπετε και τη στόα τη μεγάλη δρυό, αν την έχετε ακουστά, παρουσιάζεται σε όλα τα φιλετικά παρακλάδια των αρίων στην Ευρώπη. Ε, οι αρχαίοι Έλληνε και οι Ρωμαίοι συσχέτιζαν τη βελανιδιά με τον ανώτερο Θεό του, τον Δία ή Τζούπιτερ. Τη θεότητα του ουρανού, ε, τη βροχή και του κεραυνού και τη μοίρα των ανθρώπων. Στη θρησκεία των αρχαίων Γερμανών, ο σεβασμό στα ιερά άρση ήταν πολύ χαρακτηριστικό και το ανώτερο βέβαια από όλα τα ιερά δέντρα του ήταν η βλανιδιά πάλι. Σε αυτήν άλλωστε, στην βλανιδιά, κρεμνιέται ανάποδα ο υπερβόρειο Ντίν για να αποκτήσει τη γνώση των ρούνων και ίσω να έχει κάποια άμεση σχέση και με τον κρεμασμένο από την κάρτα των ταρό. Η βλανιδιά ήταν σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένη στο Θεό του Κεραύνου, τον Ντόναρ ή Θούναρ, που ήταν ταυτόσιμο, αν δεν κάνω λάθο, με τον Σκανδιναβό Θόρ. Η ιερή βλανιδιά των μετέπειτα γερμανικών χρόνων ήταν γνωστή τότε ανάμεσα στου αραίου πληθυσμού ω Jupiter's Oak, η βλανιδιά του Δία. Και σύμφωνα με τι απόψει του, όπω μου δείχνει η συγκυβερνήτριά μου, του ελληνοαμερικανού γλωσσολόγου Στίβεν Πασάνου. Η λέξη Βελανιδιά και Βαλανιδιά προέρχεται από το Βάλανος Δία. Ψάξτε τι σημαίνει αυτό. Η Βελανιδιά του Δία λοιπόν στα αρχαία Γερμανικά λέγεται Donares Eich, Στα σύγχρονα γερμανικά Donarstach. Και αυτό στα αγγλικά λέγεται Thursday, η ημέρα τρίτη. Που συνδέεται άλλωστε και με τη λέξη Τρί, δέντρο. Από το Thursday έχει βγει αυτό η ημέρα του Thor. Οι πρώτε δοξασίε συνταξιδιώτε μου περί γρουσούζικη ημερομηνία υποστήριζαν ότι αυτή ήταν η Τρίτη και Δεκατρή. Διότι την Τρίτη, την ημέρα του Θόρ ή την ημέρα τη Βελανιδιά του Δία, ή όπω θέλετε να το δείτε, κάθε Τρίτου μήνα ο Θεό τιμωρούσε αυτούς που είχαν αδικήσει του άλλου. Φανταστείτε πόσου θα πρέπει να τιμωρήσει τώρα στην Ελλάδα, α πούμε, για παράδειγμα, ε? Πόσοι έχουν αδικήσει του άλλου. Ρίχνοντα κεραυνού φυσικά εναντίον του. Σε όλο το δυτικό κόσμο η ημερομηνία αυτή άλλαξε αργότερα και έγινε Παρασκευή και 13, γιατί την Παρασκευή σταυρώθηκε ο Χριστός. Μαντέψτε από ποιου. Παραδόξως όμως, η Τρίτη και 13 έμεινε γρουστούς εκεί μόνο στην Ελλάδα, ακολουθώντας την αρχαιότερη δοξασία. Εμείς είμαστε πάντοτε με τους πιο αρχαίους. Όμως, γιατί το χριστιανικό ιερατείο δεν την άλλαξε και εδώ όπως αλλού, να σα πω, διότι αυτή η ημερομηνία συνδέθηκε συμβολικά με του Καλικάντζαρου που συνολικά έμεναν 13 μέρε στην επιφάνεια, μακριά από την ηρεή βελανιδιά, προκαλώντα βέβαια εδώ ανάμεσά μα όλων των ειδών τι γρουσουζιέ και τι κακοτυχίε. σω μάλιστα να έχουν και σχέση με τους ντέρους, του Ντέρο του Σέιβερ Μίστερι, του προσφυλού σε μένα τουλάχιστον, Ρίτσαρτ Σέιβερ, που κάνουν συνεχώ κακό με τι ακτίνε του από τι υπόγειε το έστους, στην επιφάνεια στου ανθρώπου και σκοτάφτουν, πέφτουν και διάφορα. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν πιστεύετε ότι μετά τα φώτα οι καλικάτζερε βγαίνουν στην επιφάνεια μόνο κάθε Τρίτη και 13. Έτσι στο Τρίτη και Δεκατζή συνεπάρχει και το δέντρο, υπάρχει ο φόβο των καλικάτζάρων και διάφορα άλλα. Αν πάτε μάλιστα στο Ζεμενό στον Πανασό, θυμάμαι εκεί τα ταξίδια μα τα συνεχή με τον ε, Δημήτρη Κούγκλο, τον συνταξιδιώτη μου για την κούφια γη, και ρωτήσετε εκεί του γεροντότερου, ίσω σα δείξουν την αγαπημένη πελανιδιά του Ταβέλι. Δηλαδή του λίσταρχου έτσι, αλλά και του διαβόλου, γιατί δια, δια, διαβέλης, ταβέλης, σε πολλά μήρια ταβέλης είναι ταυτόσιμος μάλιστα με τον αρχηγό των Καλικαντζάρων που συχνά ταυτίζονται με τους λίσταρχους. Η λατρεία της Δριώσης ήταν πολύ διαδεδομένη και στον κελτικό κόσμο, όπου όπως ξέρουμε στα μυστήριά τους πρωτοστατούσαν οι Δριείδες. Μάλιστα, εγώ που έχω κάνει πολλές φορές το γύρο της Ιρλανδίας και είμαι λίγο έτσι και Irish by heart, γνωρίζω στο Γκαμπόρ Eireann, δηλαδή στο βιβλίο των εισβολών της Ιρλανδίας, ένα αρχαίο κελτικό βιβλίο. Εκεί ο αφηγητή ιστορικός, ο άγνωστος ανώνυμος, του Γκαμπόρ Eireann, διηγείται ότι η τέταρτη εισβολή στην Ιρλανδία έγινε από τον πρίκυπα Παρθολών, ο οποίο ήρθε από τη Μακεδονία και έφερε μαζί του Ρίδε. Έτσι είναι επίσημα και ελκυστικά καταγεγραμμένο ότι οι Ιδρυΐδες προέρχονται από την Ελληνική Μακεδονία μαζί με τον Μπρίκυπα Παρθολόν. Παρακαλώ. Το δέντρο άξονα τη γη που σα λέω, να σα πω και αυτό, διαπερνά τον ορεκτό κόσμο και κρατά σε συνοχή τα πετρώματα που στηρίζουν τη γη. Δεν είναι τόσο παραμυθάκι όσο φαίνεται, είναι πολύ μυστικιστικό. Οποιαδήποτε ανεπίτρεπτη επέμβαση πάνω στο δέντρο θα σήμαινε σίγουρα αστάθεια. Σεισμούς, πλημμύρες, καταστροφές Εξαιτίας αφού του αξονικού δέντρου της ζωής Οι πέτρες και τα βουνά έχουν τις δικές τους ζωικές δυνάμεις Και μάλιστα για τους ανθρώπους της γνώσης Και τους σοφούς και αλχημιστές και λοιπά Των παλαιών προτεχνολογικών πολιτισμών Ο ορεικτός κόσμος δεν ήταν άψυχο και χωρίς ζωή Προσέξτε το αυτό Η πολύτιμη λύση και τα μεταλλεύματα ήταν τα φρούτα της γης Ένα ρουμπίνι ας πούμε ή ένας ε, χρυσού. Αναπτυσσόταν μέσα στη μήτρα τη γη με τον ίδιο τρόπο που ένα μήλο ή ένα καλαμπόκι ορίμαζε στην επιφάνεια. Μάλιστα, θυμάμαι χαρακτηριστικά το σανσκριτικό βιβλίο για το βιβλίο των Πολύτιμων Λύθων, ένα αρχαίο ορεικτολογικό κείμενο είναι αυτό, αναφέρεται στο διαμάντι ω όρημο λίθο. Σαν ένα φρούτο όρημο δηλαδή και έτοιμο για την συγκομιδία από τον μεταλλορύχο. Ενώ ένα απλό κρύσταλλο θεωρείται πράσινο ή ανώρημο. Στην αρχαία και μεσονική Ευρώπη οι είσοδοι και στην Αφρική το ίδιο, οι είσοδοι σε εξαντλημένα μεταλλεία συχνά φραγι, σφραγίζονταν με πέτρες ας πούμε, για 15, 20, 30 χρόνια, και έπειτα τα σφραγίσματα άνοιγαν και τα μεταλλεία λειτουργούσαν και πάλι. Οι μεταλλορίχοι δηλαδή πίστευαν, όχι χωρί λόγο, το διαπίστωναν αυτό, ότι αν η αφινόταν για λίγο καιρό στην ησυχία τη, θα έβγαζε νέα φρούτα, πολύτιμου λίθου και μεταλλεύματα ή θα έστελνε από τα βάθη προς την επιφάνεια ε, καινούριε φλέβες πολύτιμων μετάλλων, όπως ένα δέντρο που βγάζει καινούργια κλαδιά, καταλαβαίνετε. Και με αυτόν τον τρόπο το ρηχείο γινόταν παν, πάλι γόνιμο και επικερδές. Η, η πεποίτηση ότι η γη παράγει χρυσό, πολύτιμους λίθους, μέταλλα κλπ, κράτησε μέχρι και τα τέλη του 17ου αιώνα. Ένα σύγγραμμα μάλιστα, γνωστό στους ειδικούς, που δημοσιεύτηκε στη Γερμανία, γύρω στο 1660 κάτι, δήλωνε ότι οι πέτρες γεννιούνται όπως και τα φυτά και πως κάθε οικογένεια ορκτών αναπαράγει και πολλαπλασιάζει τον εαυτό της. Και οι αλχημιστές της αναγέννησης και οι μεταλλορύχοι από τους οποίους έπαιρναν τις πληροφορίες τους προφανώς πίστευαν ότι στο κέντρο της γης μεγάλωνε ένα χρυσό δέντρο. Όλες οι φλέβες του χρυσού μες στη γη, έλεγαν, είναι κλαδιά ενός τεράστιου ζωντανού δέντρου από χρυσό που μεγαλώνει προς την επιφάνεια μέσα από τις χισμές των υποχθόνιων βράχων. Και είναι το δέντρο της κούφιας γης προς τους ανθρώπους της επιφανία. Τώρα που τα λέω αυτά, φυσικά η συγκυβερνητή μου έχει ένα απόσπασμα να διαβάσω, ευχαριστώ. Το βλέπω εδώ στην οθόνη του control panel μας. Ο γερμανός αλχημιστής Ιόχαν Γκότλομ Έγραψε για το χρυσό δέντρο στο κέντρο τη γη το 1735. Ακούστε τι γράφει. Οι φλέβε των ορυκτών που ανακαλύπτονται στα ορυχεία δεν είναι παραπαραφιάδες από έναν αχανή κορμό που φτάνει μέχρι τα βάθη τη γη, ο οποίο δεν μπορεί να γίνει προσιτό από του μεταλλορύχου εξαιτία τη τεράστια απόσταση που τον χωρίζει από την επιφάνεια. Οι μεγάλε φλέβε μετάλλων είναι μεγάλα κλαδιά αυτού του δέντρου, το οποίο είναι ζωντανό και χωρί αυτό. Κανένα μετάλευμα, κανένας χρυσός, κανένας πολύτιμος λίθος δεν θα υπήρχε. Αυτά λέει λοιπόν ο Λέχμαν. Η γερμανικοί τώρα μύθοι, αλλά και άλλοι μύθοι των βόρειων λαών, μιλούν για τους ντουάρφους, τους νάνους. Αυτός τους χοντόχοντρους καφετιούς υποχθόνιους μεταλλορύχους που τους έχετε ίσως γνωρίσει κάποια από εσά από το Lord of the Rings και το Hobbit του Tolkien. Αυτοί οι ντουάρφους λοιπόν σύμφωνα με τους γερμανικούς μύθους, από τους οποίους και προέρχονται, βλέπε το original, ας πούμε, δαχτυλίδι των Νίμπελ Λούγγεν, θυμάμαι τώρα και το καταπληκτική επική τριλογία που είχε γυρίσει ο Φριτς Λαγκ, στο γερμανικό εξπερσιονιστικό κινηματογράφο, και γύρω στο 2030. Α, λοιπόν, αυτοί οι ντουάρφς ήταν παράσιτα, ας το πούμε έτσι, που τρυπούσαν τη σάρκα του κοσμικού γίγαντα Ημίρ, ο οποίο κατακριουργήθηκε από τον Θεό Ντίν και του αδελφού του και το νεκρό του σώμα έγινε ένα μεγάλο κομμάτι τη γη. Οι Θεοί μεταμόρφωσαν λοιπόν τα παράστα του Ιμήρ σε νάνου, αλλά τούνελ άνοιγαν και τούνελ θα συνέχιζαν να ανοίγουν. Οι Θεοί του διέταξαν να κατοικούν στα έγκατα τη γη και του επέτρεψαν να ανεβαίνουν στην επιφάνεια μόνο όταν πέφτει η νύχτα, συγκεκριμένε νύχτε του χρόνου. Αν ένα ντσουόρφ παρέμενε στην επιφάνεια μετά την ανατολή του ηλίου, πέτρωνε επί έτσι έχουμε μάλιστα σε σπήλαια και πολλά, τα έχω δει και ο ίδιος εγώ αυτά, πολλά σιμουλάκρα που μοιάζουν με νάνους. Δηλαδή βράχια που έχουν μεταμορφωθεί σε νάνους. Μπορεί να είναι αυτοί οι πετρωμένοι νάνοι λέμε τώρα. Λοιπόν, ε, πριν πιαστείτε να απαντήσετε λοιπόν, ε, ανατοθείτε λίγο για ποια ανατολή λίου μιλούσαν. Ε, για ποια φώτα μιλάει η δική μας παράδοση, τα οποία όταν έρθουν τότε οι πρέπει να αποσυρθούν. Σημειώστε βέβαια ότι επί 13 ημέρε που είναι στην επιφάνεια δεν του ενοχλεί το φω του ήλιου, έτσι. Άρα μιλάει για κάποια άλλα φώτα. Οι Ντουάρτ βέβαια ήταν επειδή έξι τεχνίτε, ειδηρουργοί, τεχνίτε πολύτιμων λίθων, πιάχναν ξύφη, διακοσμητικά, ε, μαγικά σπαθιά, εκπληκτικέ εφευρέ, μηχανέ κλπ. Τα ξωτικά αυτά αργότερα παρουσίασαν σε ίδιες και σε άλλες παραδόσεις διάφορα υποχθόνια γέννη που κυρίως χωρίζονται σε καλά και κακά ή σκοτεινά και φωτεινά όπως το ίδιο συμβαίνει και με τους Dark Elves και τους Light Elves. Τα γέννη που θεωρούνταν όπως οι Dwarfs κάτοικοι υπόγειων στο όν και ήταν η κακή εκδοχή τους ήταν τα Goblins, αυτοί που εμείς ονομάζουμε Καλικάντζαρους. Υποχθόνει οι μικροί κακοποιεί δαίμονες, ισχνή και αποκρουστική φθοροποιοί κατεργάριδες ε, στα ταξίδια μου έχω δει ότι τους σε περιοχές της Ουαλίας του ονομάζουν Κάντζαρ, παρακαλώ. Στη Βρετάνη του ονομάζουνε Καντζάρε ή Καντζάρς. Στη Γερμανία και στην Βρετανία οι μεταλλορύχοι πίστευαν, και περισσότερο το πιστεύουμε και σήμερα ως δησιδαιμονία, ότι μια ράτσα μικρών ανθρωποειδών, κάτοικοι βαθύτερων υποχθόνιων επιπέδων, δούλευαν επίσης μέσα στα ορυχεία. Τους έβλεπαν σπάνια, αλλά τους άκουγαν πολύ συχνά. Οι Γερμανοί μεταλλορύχοι του παρελθόντος αποκαλούσαν αυτά τα πλάσματα κόμπολτς και δεν είναι ιδέδρα γνωστό ότι το ορυκτό κοβάλτιο κόμπαλτ «cobalt», πήρε το όνομά του από αυτούς τους υποχθόνιους μεταλλορύχους. Τους άκουγαν πολύ συχνά να δουλεύουν μέσα στα ορυχεία, να χτυπούν και να σκάβουν σε μακρινές σκοτεινές περιοχές του μεταλλείου. Ήταν και νόμο άγραφος μένουν. Οι μεταλλορύχοι σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή που ακούγονταν οι ήχοι των κόμπολτς γιατί ήταν δαιμονικά πλάσματα που έκαναν τα πάντα φυσικά για να βλάψουν τους εργάτες και μάλιστα συχνά προκαλούσαν κατολιστήσεις ή αποκλεισμούς των στόων. Οι Άγγλοι ανθρακορύχοι συγκεκριμένα τους αποκαλούσαν και τους αποκαλούν μέχρι σήμερα «τόμι δηλαδή μικρούς κρούστες. «τόμι» σημαίνει μικρός, στην σλαγκ, την αργκό, την λοδ Τόμι Νόκερς λοιπόν, οι μικροί που χτυπάνε, που κάνουν μικρούς ήχους ή που είναι μικροί που κάνουν θόρυβο. Επειδή οι εργάτες ακούνε τα παράξενα χτυπήματά τους με στις τοές των ανθρακοριχείων. Αυτό βέβαια ίσως τους εξισώνει και με τα λεγόμενα θορυβοποιά πνεύματα, τα περιβόητα γερμανιστή, Poltergeist. Με τον τίτλο Τόμι Νόκερς, σας θυμίζω, υπάρχει ένα πολύ καλό μυθιστόρημα τρόμου του Στίβεν King. Λοιπόν, οι καλικάζαροι που όλοι οι Έλληνε του ξέρουμε από την παράδοση, κυρίω με αυτό το όνομα, έχουν παρόλα αυτά πολλέ διαφορετικέ ονομασίε στα διάφορα μέλη τη Ελλάδα. Για παράδειγμα, στη Μαγνησία είναι γνωστή ω καρκάντζαλοι ή καρκατζάλια. Στοιχείο του λένε καρκάντζανου. Στην Ικαρία, Καλιτσάντερους. Στη Θράκη, καρτσάνγκαλου. Στα Καλάβρητα, κάντζαρου. Στι Έρε, θυμάμαι, καλκαντζίδε. Ε, στην Ήπειρο, καλιοτζίδε. Στην παλιά Αθήνα, κολοβελώνιδε. Επίσης λέγονται και κακάνθροπίσματα, καλκάνθροπίσματα, καλισπούδιδες, παρορίτες, πλανητάρι, καλλιοδενδρίτες, καρκατζόερα, καλικατζούρια, λυκοκάνθαροι, λυκοκατζάρια, βαμβουτζικάροι, καψούριδες, χρυσαφεντάδες, καλιοβαλάντι κλπ. Το, καλ, το καλικάνζαρος βέβαια και στα συναφή δεν σημαίνει καλό, γιατί κάθε άλλο πάρα είναι. Σχετίζεται με το κάλιο, που μυστικιστικά σημαίνει... Τέλο πάντων πολλά παράξενα πράγματα που δεν έχω τώρα το χρόνο να τα σχολιάσω. Τέλο πάντων πάνω κάτω σημαίνει ωραίος και όμορφος, όπως ακριβώς οι άνθρωποι της παλιάς Ελλάδας όταν ήθελαν να αναφερθούν στον διάβολο, δεν τον ονόμαζαν, αλλά τον έλεγαν ο έξω από εδώ, για να τον εξορκίσουν και να μην ακουστεί ω επίκληση το όνομά του και την ακούσει και έρθει. Και όπω ακριβώ την Ιρλανδία, Ονομάζουν ταξιδιτικά οι καλοί μα γείτονε, our good neighbors, ή οι καλοί άνθρωποι, the good people, για να τα καλοπιάνουν όποτε αναφέρονται σε αυτά και έτσι να μην θυμώσουν και του βλάψουν. Έτσι και οι κακοί και οι πανάσχημοι υποχθόνοι, οι ονομάζονται από το λαό μα καλοί κάντζαροι. Δηλαδή, όμορφοι, έχουν κάλο. Για να κολακευτούν και να μην του πούμε αλλιώ, μήπω και μα ακούσουν και θυμώσουν και μα τυχιώσουν με τι συμφορέ και με τα πειράγματά του. Καταλαβαίνετε. Έχουμε εμεί οι Έλληνες μια διπλωματία προς το κακό. <laughs> Γιορτάζουμε λοιπόν σε λίγο την πρωτοχρονιά και τα θεοφάνεια. η καλλικάζαροι είναι ήδη ανάμεσά σας. Προσέχετε. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Κι είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης. Και ω συνήθως αναρωτιέμαι αν μας ακούει κανένας εκεί έξω αυτές τις χρονιάρες μέρες. Τα να φτιάξουμε και το Χριστό να αλλάξουμε. Τα σπαργάνα για το Χριστό, έλατε όλες Πάμε να γυρίσουμε, τα μάγια να σκορπίσουμε να δούμε και την Πανάγια όπου μας φέρνει τη χαρά. Τα για το Κριστό, έλατε όλες σας εδώ. <Κι> Γεννιέτε στα τριάντα φύλλα, κοιμάτε με στα μιουλούδα, κοιμάται μες τα λουλούδα γεννιέται στα τριαντά φύλλα. <Κι> τα σπαργάνα για το Χριστό έλατε όλες σας εδώ τα σπαργάνα να φτιάξουμε και το Χρήστο να αλλάξουμε. Οι ταξιδιώτε μου είναι σχετικά γνωστό ότι ονομάζονται και παγανά οι καλλι Όνομα πολύ διαδεδομένο τον παλιο καιρό. Προέρχεται φυσικά από τον όρο παγάνια στα λατινικά, που κατέληξε να σημαίνει ιδολολατρία μετά τους πρώτους στενικούς χρόνους. Πάγκου είναι η αγροτική περιοχή, η εξοχή. Παγκάνου είναι ο χωρικό, ο κάτοικος τη υπαίθρου. Και τελικά ο ιδολολάτρη, ο παδό των αρχαίων θρησκιών και μυστηρίων. Από αυτά βγαίνει και η γνωστή μας λέξη παγανιστή. Όταν εκχριστιανίστηκαν τα αστικά κέντρα... πάρα πολλές και συνήθως απομονωμένες περιοχές της Υπέθρου... διατηρούσαν ακόμη την αρχαία θρησκεία... και τα παράξενα μυστηριακά ήθη και έθιμα. Και έτσι κατέληξε το «παγανιστές» που σημαίνει «χωρική»... να εννοεί τους «ιδωλολάτρες» Τα ήθη και τα έθιμά τους έμειναν να λέγονται «παγανιστικά» Και αργότερα τα παγανιστικά αυτά έθιμα αφομοιώθηκαν βέβαια στη χριστιανική θρησκεία και συνεχίζουν μέχρι σήμερα όπως για παράδειγμα η πυροβασία, το βάψιμο των αυγών, ξέρω, οι φωτιές του Αγιάννη, αποκριέ και άλλα τέτοια. Έτσι όπως ο χριστιανικός κερασφόρος διάβολος, ένα επίθετο που κατά μία άποψη σημαίνει ε, πολλά τελο που θέλει συζήτηση, προέρχεται από τον Πάνα, στην ουσία η εικόνα του έτσι, οι καλικάντζαροι Παγανά δεν είναι παρά η του, αν το δείτε και έτσι. Και ο εξοργισμό των καλικάντζαρων κατά τα φώτα είναι ο διωγμό των Παγανών. Ε, σε κάποιο επίπεδο ίσω δεν είναι παρασυμβολισμός Της τη ανατροπή των Παγανιστών και των Δαιμόνων, των Ιντολατρικών από το χριστιανικό ιερατείο που προήρθε κάποια στιγμή. Ε, μην ξεχνάτε άλλωστε πω παραδοσιακά υποτίθεται ότι οι καλικάντζαροι τραγουδούν. Φεύγετε να φεύγουμε και έρχεται τρελό Τρελόπαπα με την αγιαστούρα του και με τη μαγκούρα του. Επίσης ίσως μπορούν να θεωρηθούν κατά την αποψή μου πάντοτε και από μηνάρια των υποχθόνιων καβίρων δαιμόνων που ήταν σε σπηλιές και τέτοια στην κουφιαγή, των γιών του Ιφαίστου δηλαδή που λατρεύονταν κάπως ως θεοί στη Σαμοθράκη, στη Λίμνο και στη Θάσο. Μεγάλη σχέση έχουν όλα αυτά βέβαια με όλα αυτά οι γιορτές των Βοτών και των Καλενδών από την πρώτη χιλετηρίδα ακόμη Κατά Χριστόν, Βοτά ήταν η γιορτή των Βυζαντινών χωρικών που γινόταν με οργιαστικούς πανηγυρισμούς και μεταμφιέσεις κατά τη διάρκεια του δεδεκαημέρου. Ενώ οι γιορτές των Καλενδών, ή αυτό που λέμε Κάλαντα, των Καλάντων, από το λατινικό «καλεντάε», από όπου βγαίνει και η αγγλική λέξη «καλενταρ», ημερολόγιο, ήταν οι εορτασμοί των Ρωμαίων για την αρχή κάθε μηνός και ιδίω του Ιανουαρίου και του νέου έτους. Από αυτό προέρχονται τα γνωστά μα κάλαντα που λένε τα παιδάκια έξω από τι πόρτε: μην τα διώχνετε, δώστε του κανένα φράγκο, μην είστε δώστε του κανένα γλυκό, χαμογελάστε στα παιδιά, γιατί το θυμούνται μετά σε όλη του τη ζωή, ενώ εσεί το ξεχνάτε το επόμενο λεπτό. Λοιπόν, ε, στη Γερμανία θυμάμαι, λένε πω στι χριστουγεννιάτικε νύχτε εξορμούν στι έρημε, χιονισμένε εκτάσει οι άγριοι κυνηγοί, Wild που σε άλλα μέρη του ονομάζουν και ούθεντες χιρ, έτσι λίγο νορβηγικά, που σκορπάει τον τρόμο στους χωρικού, δηλαδή συμμορίες υποχθόνιων δαιμονικών όντων που βγαίνουν στην επιφάνεια για να εκδικηθούν τους ανθρώπους που διορτάζουν την έλευση του καταστροφέα τους, του σωτήρα του κόσμου. Στην χιονισμένη Σουηδία, Νορβηγία κλπ, την ίδια περίοδο ξεπροβάλλουν οι δαιμονικοί τρόλς, οι επωνομαζόμενοι και Τελεβαέτερ ή και Γιούλετ που έχουν διάφορες μορφές, τους είναι γίγαντες και κάνουν αμέτρητες παρανομίες. Ακόμα και στους Μαμεθανούς, το πρωτότυπο ημερολόγιο των Μαμεθανών, το Ρουζναμέ που λέγεται και αιώνιο ημερολόγιο, διαβάζει κανείς στο ημερολόγιο στις 25 Δεκεμβρίου τις λέξεις «Εβελή κόντζολα, πονηρός καλικάντζαρος» και στις 6 Ιανουαρίου «Ακηχυρή κόντζολα, τελευταία ημέρα του καλικάντζαρου Επομένω, αυτοί είναι οι φραστέ του σαμποτάζ, τη παρανομία και του τρόμου. Είναι κλέφτε, απεχθάνονται κάθε μορφή εξουσία εκτό των του αρχηγό του. Ε, για αυτόν τον λόγο, ίσω ο λαό έδινε και ονόματα καλικαντζάρων στου διαβόητου λίσταρχου, όπω ο Καλαμπαλίκη ή ο Γιαγκούλα. Ε, μερικά συνηθισμένα παραδοσιακά ονόματα καλικάντζαρων, δηλαδή προσωπικά ονόματα, συγκεκριμένοι ήρωε καλικάντζαροι ε, αυτοί, είναι ο Κολοδελόνη, ο Κατσιπόδη. Ο Κοψαχίλης, ο Κοψομεσήτη, ο Γκουρλό, ο Τρικλοπόδη, ο Μαλαγάνα, ο Περίδρομο, ο Καταχανά, ο Ξευτέρη κλπ. Ε, Στι παραδόσει μα ο Άρχι έχει το όνομα Μαντρακούκο. Ο Μέγας Καλικάντζαρος, είναι κουτσό, φωνακλά, άγριο, ο πιο επικίνδυνο από όλη τη δαιμονική συμμορία. Οι Βυζαντινοί τον αποκαλούσαν Βανβουτζικάριο. Ενώ γνωστό και με το όνομα φυσικά Παγανό. Αυτός οδηγεί τη συμμορία των Καλικάντζαρων μέσα τα υπόγεια τούνελς καθώς κράζουν τα κοράκια προς την επιφάνεια. Και κάποιοι πιο διαβασμένοι ξέρουν ότι τότε κάτι σαν την ανατολή του ηλίου στις τοές τους αναγκάζουν να πάνε πριν αυτοί, ε, πως το λένε, αναδυθεί κάτι που πιο διαβασμένοι το ονομάζουν και μεγάλη ανατολή, μπορεί να είναι αυτό. Αλλά θα μπορούσε κανείς πιο εφάνταστος να σκεφτεί πως αυτό το φως είναι κάτι σαν ενεργειακή περίπολο, σας το πούμε. Ε, γιατί όχι. Δεν είναι τυχαίο που οι καλικάντζαροι έχουν ταυτιστεί με, τις, με την περίοδο αυτήν και έχουν ταυτιστεί και αμέτρητες σπηλιές και τρύπες της ελληνικής υπέθρου με τους καλυκάντζαρους. Ε, σχεδόν όλες του συνδυάζουν τα εξή. Στην αρχαία εποχή θεωρούνταν Ω είσοδη προ τον Άδη, άλλε μάλιστα ήταν σπηλιέ των Καβύρων, άλλε του Πάνα, άλλε ήταν ψυχοπομπία, άλλε ήταν άντρα των Νυμφών, δηλαδή των Εράιδων. Στη νεότερη εποχή ήταν μέρη που το εξορκίζαμε πάντα με σταυρού και σφραγίσματα, και έπειτα για τον λαό ήταν μέρη που ήταν θαμένοι οι παλιοί Έλληνε, οι Παγανοί κλπ. Μετά ήταν οι είσοδη τη εισβολή των Καλκάντζαρο στην επιφάνεια, και μετά ήταν τα κρυσφίγετα των Λίσταρχων κλπ και αυτός ο υπόγειος μυστικός πόλεμος ε, καλά μέχρι σήμερα παραδοσιακά ε, και έτσι ε, φτάνουμε όπως και αν έχει το πράγμα στον Ιανουάριο που φαίνεται να συμβολίζει εκτός από την αρχή ενός νέου χρόνου τη νίκη του φωτός ενάντια στο σκοτάδι του ουράνιου ενάντια στο υπόγειο την ανανέωση του δέντρου της ζωής που διαβάλλεται όλο τον χρόνο την αναζωογόνησή του την επανάληψη, την τελική μάχη ενάντια στους δαίμονες που είναι για πάντα εξόριστοι από τον κόσμο μας και εισβάλλουν σε αυτόν για να τον καταστρέψουν μαζί με το παράξενο παρελθόν του που έχει μετατραπεί σε θρύλους που μοιάζουν να μην είναι πλέον πραγματικοί που πλέον μόνο τα παιδιά τρομάζουν με αυτούς δηλαδή τα παιδιά που κρύβουμε μέσα μας. Μα ακούει κανείς εκεί έξω. Σήμερα τα φως, σήμερα τα φως, σήμερα τα φωτά και φωτισμό. Σήμερα τα φωτά και φωτισμό, και άγιασμο. Σήμερα κυράς, σήμερα κυράς, σήμερα κυρά μας η Παναγιά. Σήμερα κυρά μας η Παναγιά, σκάρκανα κι Και το να και το να και το να ισγάνη παρακαλεί, <μμή> και το να ισγάνη παρακαλεί, δίνεις αισγάνη μπρεπόδρομε. Να πατήσει τον, να πατήσει τον, να πατήσει τον να, το, να θεού, παιδί. Να πατήσει τον να θεού, παιδί, δίνομαι και αι παραδυνω Κι έχω το καϊτέ, κι έχω το καϊτέ, κι έχω το καϊτέριο στον κουρνό. Κι έχω το καϊτέριο στον κουρνό, για να ανεβω πάνω στον ουρανό. Για να ρίξω γιο, για να ρίξω γιο, για να ρίξω γιος μου κατά τη γη Για να ρίξω γιος μου καταπίγει, για να γιο σου βρίσκει τα Να καταπραεί, να καταπραεί, να καταπραεί, τα καταπραεί, να καταπραεί, να καταπραεί, τότε τα να καταπραεί, παιδί Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελής Γιαννουλάκης και μαζί με τη συγκυβερνήτριά μου και με το αχαρακτήριστο πλήρωμά μας εδώ στο μυστικό διαστημικό σταθμό κάνουμε μια εορταστική εκπομπή διαμέσου των Χριστουγέννων περιμένοντας την πρωτοχρονιά του 2023 και εκπέμπουμε τις συχνότητέ μας εκεί κάτω στη γη όπως αυτές αναμεταδίδονται από το Υπερπέραν και τελικά στο ίντερνετ Radio Αλμπίντο 14, όπως κάθε τρίτη τη νύχτα, λίγο μετά τις 10, έτσι και σήμερα live. Ο μυστικός διαστημικός σταθμός είναι εδώ και το counter του χρόνου σε λίγο γράφει 2023. Για τους προχωρημένα ενήλικους είναι παρελθόντας μελλοντολογικός αριθμός. Μάλιστα ε, θα μπορούσαν και 2.333, ξέρω εγώ. Ε, Περίπου όπως φουτουριστικά βλέπουν τώρα οι νεότεροι το 2.333 έτσι έβλεπαν οι παλαιότεροι κάποτε το 2.023. Και όμως το φτάσαμε και είμαστε ακόμη εδώ, όσοι είμαστε. Ας είναι σωτήριο λοιπόν το έτος 2.023 να είναι καλός ο νέος χρόνος. Κερδίσαμε χρόνο, δηλαδή πήραμε παράταση. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Πήραμε μπόνους. Ελπιδοφόρα λοιπόν ευχόμαστε να είναι καλός ο νέος χρόνος μας. Πάντοτε... Με εγωίτησε το γεγονό ότι μα ενδιαφέρει παράδοξα πολύ το παρελθόν. Αυτό είναι ο λόγο που μετράμε το χρόνο, καθώ περνάει και δημιουργεί το παρελθόν. Μετράμε συνέχεια το χρόνο εξαιτία αυτού του παράδοξα μεγάλου ενδιαφέροντό μα για το παρελθόν. Για να συνεννοούμαστε ω προς αυτό μεταξύ μα. Ίσως και για να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουμε, ότι έχουμε υπάρξει ω τώρα. Ε, λογικό, Δεν θα μπορούσε να μα ενδιαφέρει το παρόν, είναι ακόμη πιο παράδοξο το παρόν. Είναι πάρα πολύ παράδοξο για να ασχοληθούμε. Είναι σαν ακροβατή πάνω στη βελόνα του pick-up, καθώ τρέχει πάνω στο δίσκο. μάλλον σαν να είσαι η βελόνα. Ένα κλάσμα του κλάσματο του δευτερολέπτου είναι το παρόν. Και μάλιστα χωρί κανένα ήχο. Κυρολεκτό. Το παρόν δεν είναι καν συνειδητό. Σκεφτείτε τη μουσική που ακούτε στο pick-up ή οπουδήποτε, είναι παρελθόν. Πώ την η ακούτε? Ακούτε το το κάθε, κάθε απειροελάχιστη στιγμούλα. Πώ ακούτε τη συνοχή τη μουσική. Ακούτε το παρελθόν. Τέλο πάντων, θα το συζητήσουμε άλλη φορά αυτό. Το μέλλον επίση είναι άχρονο. Δεν έχει μετρηθεί ακόμη. Δεν υπάρχει καν. Το μέλλον είναι η φαντασία μα. Ο χρόνο είναι παρελθόν. Μόνο. Αυτό θα έλεγε κανεί που το καταλαβαίνει είναι ένα πολύ μεγάλο κοινό μυστικό. Ζούμε στο παρελθόν. Και ακόμα θυμάμαι εγώ, σαν παιδί, το παλιό τηλεφωνικό νούμερο 141. Το σχημάτιζε με το δακτυλικό καντράν του παλιού μαύρου σταθερότατου τηλεφώνου και Άκουγε την ώρα, άκουγε το χρόνο. 141. Μια τυπική και αυστηρή γυναικεία φωνή, φυσικά η μοίρα, μετρούσε φωναχτά κάθε 15 δευτερόλεπτα που περνούσαν. Ασταμάτητα στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 12 και 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Μπίπ στον επόμενο τόνο κλπ. Όταν την άκουγα ω νεαρό στο ακουστικό. Παρέμενα για πολλή ώρα στη γραμμή και την άκουγα. Φανταζόμουν μια μαυροντιμένη και κάπως ηλικιωμένη γυναίκα με ένα μαύρο μαντίλι στο κεφάλι ή με ένα βέλο στο πρόσωπο, καθισμένη, σκυφτή, αφοσιωμένη πάνω από ένα τραπεζάκι ξύλινο κάπου εκεί στον νοτέ Την είχαν σε ένα ντάντζον, ποιο ξέρει, σε ένα μικρό κενό δωματιάκι. Ένα τραπεζάκι είχε μόνο και μια καρέκλα, μπροστά σε ένα μικρόφωνο και ένα κουμπί μπροστά τη που έκανε μπίπ να μιλάει 24 ώρε το 24ωρο και να απαγγέλει την ώρα. Άλλωστε η αρχαία σημασία του ρήματος «απαγγέλο» είναι «αναφέρω από μνήμης». Σαν να λέμε την είχε ο τέ, έγκλειστή εκεί μέσα, για πάντα, για να κάνει αυτό το πράγμα, έτσι νόμιζα εγώ μικρός. Δεν ήξερα βέβαια το παραμικρό ακόμη για το λεπτομερές φωνητικό editing των ηχογραφήσεων. Ή ήταν κάτι σαν μια μεταφυσική τηλεφωνική σύνδεση με τη μοίρα που μετρούσε το χρόνο μας. Μέχρι και αυτή χάθηκε στο χρόνο τελικά μαζί με το 141 αλλά το κάνει ακόμη στο παρελθόν όπου το έκανε και τότε άλλωστε πολύ παράξενα είναι τα πράγματα και πολύ παράξενος είναι αυτός ο χώρος και ο χρόνος που έφτιαξε ο Θεός που γιορτάζει αυτές τις μέρες αυτός ο παράδοξος και άναρχος Θεός μας τι λέτε κι εσείς Λοιπόν συνταξιδιώτες μου, 2023 Χριστόν σημαίνει η γη και η ανθρωπότητα πάνω της έκανε 2023 περιστροφές γύρω από τον ήλιο. Μετά τη γέννηση του Χριστού τότε, σύμφωνα με την αριθμητική μας και την φαντασία μας, στο ηλιακό μας σύστημα μαζί με τα άλλα τοπικά ουράνια σώματα που έκαναν άλλο αριθμό περιστροφών. Όσο σε αφορά αυτό προσωπικά η γη έκανε τόσες περιστροφές όσο είναι η ηλικία σου. Για τόσο λίγο είσαι εδώ. Συνταξιδιώτες μου είμαστε για πολύ λίγο εδώ. Και όσο θα το θυμάστε κιόλα. Κάνετε τη ζωή σας λοιπόν να μετράει για να είναι καλή. Να έχει κάποιο νόημα η ύπαρξή σας εδώ στον κόσμο αλλά και στο νέο χρόνο που μας δόθηκε ως μπόνους στο ημερολόγιο το 2023. Και έτσι Αναλογιστείτε επιτέλους ποια είναι τα πράγματα στη ζωή που έχουν αληθινό νόημα. Να μια καλή προτροπή, μια ευχή που έχει αληθινή ουσία, εγρηγορείτε και τραγουδάτε jingle bells. <συσχελίδι> Hey, jingle bells, jingle bells, jingle that bell, away Well what we fun it is to ride in one hustle for sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle that bell, away Well what we fun it is to ride in one hustle for slave Jingle! A day or two ago, I thought I'd take a ride As soon as the bright, was setting by my side My horse was leaning like Best fortune seems is not Until we hit a stairway back And then we end up sunk Hey! Jingle bells Jingle bells pills, Jingle tonight I sing the song. Just get a bottle babe to party for his pain. Hitch up and then you take a lead. Take hey, your bells, take your bells, take it all away. Low I find it is to ride and house of a slide. Take your bells, take your bells, take it all away. I Oh <laughs> ho. When Santa Claus was making like a chimney sweep Instead of finding everybody fast asleep He saw this baby coming fast as it could creep I said Well this will never do is what old Santa said This time of night a baby ought to be in bed The little fella lifted up his tiny head <laughs> But Santa looked around to find a toy uh, That would make the little baby jump with joy But the baby would break every toy that he'd take Was saying, uh, uh, uh. At the bottom of his back there was a radio He brought it out and tuned it to a DJ show When the baby heard the singer shouting, go man, go, he said Santa Claus is hip to what it's all about. Just see him and the baby start to twist and shout. See Come on. I like that. And then in the middle of a guitar ride, he remembered about the reindeer and the snow outside. He said, Well, I really ought to go, and the baby cried. Look, look, look, look. And yet, although he felt it really was the same, Santa had a lot. Ακούτε το μυστικό διαστημικό σταθμό. Είμαι ο Παντελή Γιαννουλάκη. Και σήμερα τη νύχτα ακούσατε την εκπομπή μα καθώ την εκπέψαμε πέρα από τον κόσμο για τον κόσμο. Και καθώ αναμεταδόθηκε από τι συχνότητε του internet radio Albino 14. Φίλοι μου, συνταξιδιώτε μου, σα ευχόμαστε με όλη μα την καρδιά ευτυχισμένος ο νέος χρόνος του 2023 που έρχεται να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι δυνατοί να έχετε κουράγιο να αντιμετωπίσετε γενναία όλες τις δυσκολίες και όλα θα πάνε καλά διότι η ανατολή του φωτός έρχεται, δεν θα μας αφήσει στο σκοτάδι και όσοι είναι με το φως θα είναι μαζί με αυτήν την μεγάλη παρουσία του φωτός για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα Ας ευχηθούμε να αρχίσει όλο αυτό μέσα στο 2023 για τον καθένα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε σε αυτή την εορταστική μας εκπομπή. Στέλνουμε όλες τις ευχές μας από πολύ μακριά σε όλους εσάς εκεί κοντά και καθώς αγαλιαζόμαστε εμείς εδώ πάνω, σας ευχόμαστε καλές γιορτές, καλή πρωτοχρονιά, καλά φώτα και να είστε όλοι καλά. Γεια σας φίλοι μου. All around me, and so the feeling grows it's with the the new year marches in. Open the window! When the new year comes marching in. When the new year marches in. I will jump like a kangaroo. When the new year marches in. Come on! Comes marching, in. Comes marching in when the New Year marches in. I will shake like a bowl of jelly when, when the New year, year marches in. Everybody shake when the New Year. I will stop just like a giant when, when the new, new year marches in, in Come on let's stop Oh right. when the new year, when the new year comes, marching in, comes marching in when the new year marches in I will count down the second When the new year marches in, are you ready?